Με βολεύει όρθια, αλλά δεν είναι όρθιο. Δεν έχουμε όρθιο θέατρο, δεν έχουμε όρθιο θέατρο. Γενικά, ξεκινώντα με το ερώτημα. Γιατί αναδύεται ο φασισμός, το πρώτο πράγμα που έρχεται ε, σαν απάντηση σε όλου όσοι ασχολούμαστε με το αντιφασιστικό κίνημα έχει να κάνει με τι κοινωνικέ συνθήκε τις, τις οποίε διανύουμε κάθε περίοδο. Αυτή την περίοδο νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε την απόγνωση που έχει προκαλέσει και το γεγονό ότι υπάρχουν στρώματα τα οποία καταστράφηκαν με έναν πολύ γρήγορο και με έναν πάρα πολύ βίαιο τρόπο, όπω για παράδειγμα ένα μεγάλο κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων, το οποίο αυτό κομμάτι αναζητά γρήγορε και άμεσε λύσει σε όλα τα προβλήματα που έχουν γεννηθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Και ταυτόχρονα ψάχνουν και έναν εκφραστή τη οργή αυτή που νιώθουν απέναντι στο σύστημα. Ε, η οργή προκύπτει και από το γεγονό ότι το δικό του βιωτικό επίπεδο έχει καταστραφεί, αλλά ταυτόχρονα είναι αντιληπτέ και όλε οι ανισότητε που ζούμε την τελευταία περίοδο. Όπου ακόμα και μέσα στην κρίση που μα λένε όλου να σφίξουμε το ζωνάρι, βλέπουμε ότι οι πλούσιοι καταφέρνουν και γίνονται πλουσιότεροι. Για παράδειγμα, τον κινησμό με τον οποίο μιλάνε όλοι οι πολιτικοί σε σχέση με το ποιε θυσίε πρέπει να κάνουμε εμεί την ίδια στιγμή που ζούζα, Ισάμενοι. Αυτά βέβαια θα μπορούσε να μπει ένα ερώτημα και να έρθουμε παραδείγματα από άλλε χώρε και να πούμε ότι αρκούν η, η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητα για να γεννήσουν τον φασισμό. Και ένα από τα ερωτήματα που γεννιέται, α πούμε, ή ένα παράδειγμα, είναι η περίπτωση τη Ιρλανδία, η οποία έχει πει σε μνημόνια, έχει δει την ανεργία και τη φτώχεια να αυξάνονται, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει υπάρξει ένα αντίστοιχο φασιστικό κόμμα το οποίο θα κερδίσει την αποδοχή τη κοινωνία και θα αρχίσει να κερδίζει και σε ψήφου. Αυτό έχει να κάνει επειδή ε, ενώ στην Ιρλανδία ζουν ταυτόχρονα και παράλληλες στο, ε, συνθήκες με μας, δεν περνάει την ίδια κρίση που περνάει με εμά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, εκεί πέρα δεν έχει ακολουθήσει και πολιτική κρίση, και βλέπουμε ακόμα τα κόμματα του κατεστημένου, επειδή δεν υπάρχει και μια, ένα μεγάλο αριστερό αντίβαρο όπω εδώ, να μπορούν να επιβιώνουν, να ανακυκλώνονται και να κρατάνε σταθερή τη την, την δύναμή του μέχρι ένα σημείο. Προφανώ σημειώνονται και οι έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι και η αστική τάξη δεν έχει μπει στη διαδικασία να ψάξει για το αντίβαρο και για αυτό που θα βάλει να κάνει τη βρώμικη δουλειά την επόμενη περίοδο. Όλα αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν και ο λόγος που αναφέρονται έχει να κάνει με το ότι αναγνωρίζουμε πρώτα τις συνθήκες για να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε εμείς να απαντήσουμε σε αυτές σήμερα και πώς μπορούμε να παλέψουμε ενάντια στον φασισμό. Και το πρώτο βήμα που και η πρώτη κίνηση που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τους συμμάχους μας και να δούμε με ποιου ανθρώπους μπορούμε να δώσουμε αυτή την κοινή μάχη. Πέρα από αυτό όμως, το οποίο θα το πιάσω λίγο αργότερα, ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια είναι επίση το πώ αντιμετωπίζουμε τον κόσμο που σήμερα βλέπουμε να υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή ή να ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή ή οργισμένο κάποια στιγμή να σου λέει: Όλη η πολιτική είναι πουλημένη και η Χρυσή Αυγή μόνο αυτή θα μα δώσει τη λύση. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώ σε αυτού του υποστηρικτέ ένα κομμάτι που μας μιλάει για τη Χρυσή Αύγη σήμερα, ήταν ανέκαθεν πολύ συντηρητικό, πάντα πίστευε σε τέτοιου είδου, ιδέες, είναι εμπολιασμένο με τις φασιστικές ιδέες και προφανώς εκεί πέρα θα ήταν λίγο ματαιοπονία το να προσπαθούσαμε να τους πείσουμε. Το δύσκολο όμως, αυτό που ξεκινήσαμε μας προβληματίζει, είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή των υποστηρικτών δεν είναι αυτό. Είναι με ένα συντηρητικό στρώμα και είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις, αλλά την ίδια στιγμή έχει πολύ μεγάλη σημασία να του προσεγγίσεις για να μην τους κλείσει την πόρτα για να τους πάρεις μαζί σου σε ένα επόμενο στάδιο στον αγώνα σου. Αλλιώ καταδικάζεις αυτή τη στιγμή το 8% ότι δεν θα έρθει ποτέ μαζί σου σε μια μάχη. Ε, και εδώ πέρα νομίζω ότι ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο αξίζει να συζητάμε για τι συνθήκε που γεννάνε και ενδυναμώνουν τον φασισμό, γιατί για εμάς το ζήτημα, όσο δύσκολη και είναι η δουλειά, και το επαναλαμβάνω για κανέναν, δεν είναι εύκολο να μιλήσει με κάποιον που είπε ψήφισα Χρυσή Αυγή. Ο στόχο μα δεν πρέπει να είναι αν ήξεραν ή δεν ήξεραν τι είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά ο στόχο μα είναι να εντοπίζουμε του λόγου που τον έσπρωξαν, να στηρίξει, να ψηφίσει να στηρίζει ακόμα τη Χρυσή Αυγή και σε αυτού πάντα να προσπαθούμε να απαντήσουμε. Επιστρέφοντα λοιπόν στο πρώτο βήμα και το με ποιου τελικά δίνει σε αυτόν τον αγώνα, οι ιστορικές, τα ιστορικά παραδείγματα και οι παλιότερε συνθήκε μα έχουν βοηθήσει να βγάλουμε πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα. Και προφανώ όταν μιλάμε σε αυτό δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ρόλο που έπαιξε την δεκαετία του 30 το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Γερμανία, το οποίο αποκαλούσε του σοσιαλδημοκράτε το κόμμα των σοσιαλδημοκρατών σοσιαλφασίστε, έβαζε σαν παρέμβαση ότι το, ο βασικότερο εχθρό μα και ο μεγαλύτερο κίνδυνο αυτή τη Στιγμή είναι η ανάπτυξη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο και όχι το κόμμα του Χίτλερ. Υπήρχαν περιπτώσει στι οποίε συνεργάστηκαν ε, με το κόμμα του Χίτλερ και είναι ενδεικτικό για παράδειγμα ότι τον Δεκέμβρη. Ε, συγγνώμη, αυτό. Yeah. και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 1930 στι εκλογέ, όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το, ε, βγήκε πρώτο, μαζί με το, κόμμα, ε, το κομμουνιστικό κόμμα, θα μπορούσαν να κερδίσουν την πλειοψηφία και παράλληλα αυτά αρνήθηκαν τη συνεργασία, αφήνοντα το Χίτλερ σιγά σιγά να αναρριχθεί στην εξουσία. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο, μια σκηνική ιστορικό το κομμάτι, ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που υπήρχε τότε στη Γερμανία δεν μπορεί να συγκριθεί ακριβώ με ένα από τα κόμματα τα σημερινά στην Ελλάδα. Αλλά στο κομμάτι τη τάση των προτάσεων τη κοινωνία και στον ρόλο που έπαιζε στην ε, κοινωνία, μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζει πιο πολύ στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ παρά στο σημερινό ΠΑΣΟΚ. Προφανώ κάνοντα πολλέ αφαιρέσει και θεωρώντα ότι υπάρχουν πολλέ διαφορέ και διαφορετικό ρόλο να έχουν παίξει αυτά τα κόμματα. Αλλά το κομμάτι και ο, ο μαχητικό κόσμο τη εργατική σε μια μεγάλη πλειοψηφία βρισκόταν μέσα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δεκέμβρη του 1931 ιδρύθηκε το Σιδερανιομέτωπο, δημιουργήθηκε το Σιδερένιο μέτωπο από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και υπήρχαν πάνω από 400.000 εργάτε που είχαν δημιουργήσει ένοπλε πολιτοφυλακέ και επιτεθέντουσαν σε φασίστε. Αυτό ο κόσμο σε ένα κάλεσμα για ενότητα τη αριστερά προφανώ θα είχε μετακινηθεί ακόμα και αν η ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο το αρνούταν. Τα λάθη λοιπόν αυτά, τα τραγικά λάθη, ανοίξαν τον δρόμο στην ουσία στον Χίτλερ να πάρει την εξουσία, να συνεχιστεί η ιστορία με τον τρόπο που πολύ γλαφυρά μπορούμε να περιγράψουμε όλοι και να αιματοκυλίσει ε, όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι και ο λόγο που τα αντανακλαστικά τη κοινωνία ή τη πλειοψηφία τη κοινωνία, ακόμα και σήμερα, είναι πολύ οξυμένα ενάντια στο φασισμό. Τουλάχιστον σε διαστητικό κομμάτι και σε κομμάτι στήριξη ή όχι. Και προφανώ και, ε, και τα αντανακλαστικά τη αριστερά στην ίδια ώρα. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι μετά την Λήξη Δευτέρη Παγκοσμίου Πολέμου έχουν γεννηθεί και έχουν... Κερδίσει, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά διαφορετικά κινήματα. Άλλε περιόδου έχουμε δει τον φασισμό σε περιοχέ πιο οξυμένο και σε άλλε όχι. Αλλά για μα ήταν ανέκαθεν ξεκάθαρο ότι ο φασισμό είναι δομικό κομμάτι του συστήματο και με αυτή τη λογική έπρεπε να είμαστε ανέ, ε, σε όλη μα την πορεία, την πολιτική και την κοινωνική, σε εγρήγορση ότι φασισμό, ε, τον φασισμό θα τον ξαναδούμε μπροστά μα όταν θα χρειαστεί το σύστημα. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο, για παράδειγμα, οι οργάνωσε στην οποία συμμετείχαν ασχολούνταν, έκαναν εξτρατείε, διεκδικούσαν να κλείσουν τα γραφεία τη Χρυσή Αυγή ακόμα και την το 90 όταν άρχισε να πρωτοεμφανίζεται επίσημα και δεν θεωρούνταν απειλή εκείνη την περίοδο για την κοινωνία. Από την άλλη βέβαια αυτό πρέπει να κρατάει μια ισορροπία σε σχέση με αυτό που βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται σήμερα στην ανάλυση κάποιων ομάδων όπου ονομάζουν φασίστα ή φασιστική οποιαδήποτε πολιτική είναι πολιταρχική. Εδώ πέρα να πούμε ότι το να αποκαλέσει τον, τον Σαμαρά φασίστα και να πει κάτι η κυβέρνηση, η φασιστική κυβέρνηση και ούτω καθεξής, εκβιάζει κατά κάποιον τρόπο συναισθηματικά τον κόσμο να πει ότι ναι, ο φασισμό είναι κακό. Τα ανακλαστικά μου μου λένε όχι, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ επικίνδυνο στο να αμβλύνει τελικά τα καλά τα ανακλαστικά του κόσμου, γιατί άμα σου λένε ότι ο Σαμαρά είναι φασίστα και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνο του φασισμού με τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ πού είναι η διαφορά και γιατί τελικά είναι πιο επικίνδυνη η Χρυσή Αυγή από την κυβέρνηση που έχει σήμερα. Για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα που νομίζω ότι αξίζει να το χρησιμοποιούμε συχνά αν είχαμε σήμερα φασιστική κυβέρνηση. Δεν είναι απλό ότι δεν θα ήμασταν εδώ σε αυτή την συζήτηση για να, τα, για να συζητήσουμε πώ θα παλέψουμε εναντίον των φασισμών, αλλά πιθανότατα οι περισσότεροι από εμά, μόνο που θα σκεφτόμασταν την ανάγκη για μια τέτοια συζήτηση, δεν θα βρισκόμασταν καν στη χώρα ή θα βρισκόμασταν σε κάποια ε, ξερονίσια. Θα χτυπιούσαν πάρα πολύ τα εργατικά δικαιώματα, που είναι σήμερα χτυπημένα. Δεν θα υπήρχε συνδικαλισμό, που μπορεί να είναι βρώμικο σήμερα, αλλά σε επόμενε περιόδου και σε ε, ε, ανώτε των κινημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά σαν ε, ένα ακόμα όπλο για. Στην εργατική τάξη και συνολικά μιλάμε για μια περίοδο στην οποία δεν θα υπήρχε κανένα είδου ελευθερία. Ξέχνοντας λοιπόν να βρούμε παραλληλισμός με την Γερμανία της δεκαετίας του 20, του 30 ή και αργότερα, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο που είπα, αν προσπαθήσουμε να βρούμε τον πρώτο παραλληλισμό είναι ότι να υπήρχε τότε φασιστικό κίνημα που το δημιούργησε ο Χίτλερ. Υπάρχουν σήμερα φασίστε και όχι φασιστικό κίνημα, αλλά οι φασίστε είναι τα μέλη της Χριστής Αυγής και τα στελέχη τη και όχι για παράδειγμα η κυβέρνηση όπω ανέφερα παραπάνω. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα βρούμε πάρα πολλά κοινά σε κοινωνικό επίπεδο ή στι συνθήκε των εργαζομένων, στο πώ τότε, στην λιτότητα στην οποία είχαν περάσει, μια σειρά από αντιφάσει στη συνείδηση τη κοινωνία, αλλά θα βρούμε και μια πάρα πολύ ουσιαστική διαφορά στην περίοδο τότε με την περίοδο του σήμερα. Και αυτή η διαφορά είναι ότι η μάχη για μα δεν έχει χαθεί ακόμα, είμαστε ακόμα εμεί στο αβάτζο, αν θέλετε, για να χτίσουμε το αντιφασιστικό κίνημα. Και αυτό έχει να κάνει το γεγονό ότι η εργατική τάξη δεν έχει δώσει ακόμα τι τελευταίε και μεγάλε τη μάχε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς μιλάμε για αντιφασιστική δράση, προφανώ πρέπει να, να χτίζουμε συγκεκριμένα το αντιφασιστικό κίνημα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι την ίδια ώρα πρέπει να χτίζουμε, να επεμβαίνουμε και να ενισχύουμε οποιονδήποτε εργατικό αγώνα δούμε ή κοινωνικό αγώνα την επόμενη περίοδο, για να δημιουργήσουμε τι προοπτικέ οι, οι επόμενοι μεγάλοι αγώνε να είναι τελικά νοικιφόροι και να έχουν θετική έκβαση για την εργατική τάξη. Γιατί οι συνθήκε με τι οποίε έχουμε φτάσει σήμερα αποκαλύπτουν ότι ο μόνο τρόπο για να. Ξεφορτωθούμε οριστικά τη Χρυσή Αυγή ή οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα γεννηθεί, είναι οι μεγάλε μάχε τη εργατική τάξη τελικά να έχουν θετική έκβαση και να έχουν ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματο. Ταυτόχρονα, βέβαια, όταν μιλάμε για τη φασιστική δουλειά, πρέπει να μιλάμε και για τη δουλειά πολλέ φορέ, και ειδικά σε φάση που το αντιφασιστικό κίνημα έχει τα κάτω του, τη δουλειά του Μυρμικιού, η οποία όμω πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον κατά δική μα άποψη, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική. Πρέπει να είναι δουλειά βάση με χτίσιμο αντιφασιστικών επιτροπών σε γειτονιές, εργασιακού χώρου και όπου μα δίνεται η δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, όπου να υπάρχει αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, να μαθαίνουμε τα προβλήματα τη τοπική κοινωνία και να προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσει, να χτίζουμε ε, κινήματα αλληλεγγύη κ.ο.κ. Και, και να είμαστε καθημερινά εκεί και να έχουμε εμφανή παρουσία. Ταυτόχρονα, βέβαια, ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχουμε στον λόγο μα είναι η αντιστημικότητα, την οποία. Την χρειαζόμαστε για δύο λόγου. Ένα είναι όλα όσα εξηγήθηκαν παραπάνω, ότι δηλαδή αυτό το σύστημα θα συνεχίσει να καταστρέφει τι ζωέ μα και τελικά για να δώσουμε οριστικέ λύσει στα προβλήματα τη εργατική τάξη είναι να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα. Το άλλο όμω είναι ότι η Χρυσή Αυγή εντέχνω και λέγοντα πολύ μεγάλα ψέματα, το παίζει τη συστημική, σου λέει ότι πάει κόντρα στο σύστημα και είναι δική μα δουλειά να μπορούμε να αποκαλύπτουμε γιατί δεν ισχύει αυτό. Ταυτόχρονα, βέβαια, ένα αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να είναι ε, έτοιμο να αμυνθεί, να δημιουργεί ομάδε αυτοάμυνα οι οποίε θα είναι μεν δημοκρατικέ, αλλά θα είναι σε θέση και θα αναγνωρίζουν ότι όταν χρειαστεί θα υπερασπιστούν το ε, κίνημα και τον κόσμο. Και φυσικά πάνω απ' όλα αυτό που αναφέρουμε και πιο πριν, δηλαδή την ενότητα ανάμεσα στι αριστερέ οργανώσει, ανάμεσα στι αναρχικέ ομάδες οι οποίε κινούνται πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερο πόλο έρξη και για την κοινωνία και να καταλάβει ότι ε, είμαστε ικανοί να του δώσουμε τι απαντήσει που χρειάζονται. Τέλος, υπάρχει ένα ζήτημα ε, που έχει να κάνει με ένα κομμάτι της ε, αστικής τάξης, οι οποίοι, ναι, όντως, θα πούνε σε περίπτωση ειδικά που θα δουν ότι ο φασισμός αρχίζει να ανεβαίνει και να παίρνει την εξουσία, θα αντιταχθούν σε αυτό και θα προσπαθήσουν να το σταματήσουν. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά τη δολοφονία του ΦΥΣΑ, άρχισε να απειλεί την Ελλάδα, πάρετε μέτρα και μαζέψα τους παιδιά ε, και κάνετε κάτι τέλος πάντων για να τους βάλετε ξανά υπό έλεγχο. Αυτό όμως που πρέπει να αναρωτιόμαστε για να αν μπορούμε να ψάχνουμε συμμάχους στην αστική τάξη, έχει να κάνει με τους λόγους και τα κίνητρα για τα οποία το κομμάτι της, ένα κομμάτι της αστικής τάξη μπορεί να, βα, να βγει ενάντια στην άνοδο του φασισμού. Και αυτό έχει να κάνει καταρχήν με τα δικά συμφέροντα, η πλειοψηφία των πραγμάτων για την αστική τάξη έχει να κάνει με τα δικά τη συμφέροντα. Όπου έχουν, βλέπουμε ότι έχουν εξε... ε, βγει χίλια δυο δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν εφοπλιστέ, μεγάλου επιχειρηματίε να συνεργάζονται με την Χρυσή Αυγή κάτω από το τραπέζι. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κομμάτι τη αστική τάξη που δεν έχει αυτή την δίωδο. Δεν συνεργάζεται με την Χρυσή Αυγή και πιθανότατα, άμα ξαναμυραστεί η Δράπουλο, θα μείνει απ' έξω, Το οποίο προφανώ δεν το θέλει για κανέναν λόγο. Πέρα από αυτό όμω υπάρχει και η ιστορική εμπειρία. Γιατί εμεί βάζουμε συμπεράσματα, με την ιστορία και βλέπουμε πώ πρέπει να να κινηθούμε. Το ίδιο όμω κάνει και η αστική τάξη. Η ιστορική εμπειρία, λοιπόν, πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς, δηλαδή πέρα από την καταστρα... καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας, την... τον αιματοκύλησμα της Ευρώπης και ούτω καθεξής, βλέπουν... Που μπορεί μέχρι να σημαίνει να ισχύει, αλλά δεν μπορούμε να σοφοδώσουμε και πολύ ανθρωπισμό. Αυτό που βλέπουν είναι ότι η Χρυσή Αυγή ή οποιοδήποτε φασιστικό κόμμα, εφόσον πάρει την εξουσία, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να βγει εκτό ελέγχου. Αυτό έγινε στη Γερμανία, στη Γερμανία με τον Χίτλερ. Και αυτό που χάσανε, πέρα από αυτέ τι απώλειε που μετράμε εμεί, ήταν το 1 τρίτο του κόσμου, το οποίο πέρασε στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να το χάσουν, όχι με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν θέλουν να δημιουργηθεί σε καμία περίπτωση τέτοιο είδου πολιτικό αντίβαρο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μελέξουν να κρατάμε τα δικά του τα επιχειρήματα και τα δικά τους τα κίνητρα που είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας και να λέμε ότι όταν προσπαθούμε να χτίσουμε το αντιφασιστικό κίνημα ψάχνουμε τους συμμάχους μας στους ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν θέλουν να δώσουν ένα τέλος και στην απειλή του φασισμού αλλά ταυτόχρονα και σε αυτό το σύστημα που όσο υπάρχει θα συνεχίσει να δημιουργεί τι συνθήκες και να ενισχύει τον φασισμό. Θα κινηθώ λίγο σε ένα άλλο, με ένα άλλο τρόπο. Θα προθυμήσω να μην μιλήσω για μια πιθανή, ορθή, περίπλοκη αντιφασιστική πολιτική γιατί νιώθω ανήκανος θα φανταστώ μια άλλη αποτελεσματική αντιφασιστική δράση, εκτός ίσω από μια που την, την πιο ισχυρή και πιο απλή. Ο φασισμός είτε είναι εδώ κοντά μας, δίπλα μας, όλοι αυτοί οι μύριοι οι καθημερινοί φασισμοί είτε είναι ένα χονδροειδές σκίτσο, μια χονδροειδής τακτική ένα μηχανισμό, ή μάλλον σύστημα, όχι μηχανισμός, ο οποίο είναι ενταγμένο οριακά στην κρατική στρατηγική. Αν ο μοναδικό αντιφασισμό ενάντια σε αυτή τη χοντροϊδί τακτική είναι η μάχη, το θαραλέο σώμα ενάντια στη φασιστική ατιμία, η μάχη ενάντια στους καθημερινού μικρού φασισμού, κρυμένου τη πόρου του κοινωνικού σώματο, είναι δύσκολη και διαρκή. Αλλά νομίζω σημερινή εκδήλωση θα μιλήσουμε για, το, για του μεγάλου φασισμού. Αυτή νομίζω ήταν το πλαίσιο τη συζήτηση, αλλά όσον αφορά αυτό το φασισμό, που είναι πιθανό το αντικείμενό μα, το φασισμό στη χονδροειδή πολιτική στρατηγική, τώρα που μιλάμε, είναι πλέον λειτουργικά άχρηστο για την πολιτική οικονομία τη εξουσία. Αν κάτι έπρεπε να είχε γίνει από την άποψη τη αντιφασιστική δράση, έπρεπε να είχε γίνει τότε, το καλοκαίρι του 2012, όταν η Χρυσή Αυγή κυβερνούσε τον κοινωνικό χώρο. Διαφωνεί το μικρό. <laughs> Αλλά τότε η μάχη χάθηκε γιατί μάλλον δεν δόθηκε ποτέ, ίσως κάποια λίγα πράγματα. Και αυτή η λειψή αντιβασιστική δράση ίσως να σχετίζεται με την εδαφικοποίηση της εξέγερσης του 11 στο ΣΥΡΙΖΑ και την ανάθεση της πολιτικής ξανά στους κοινοβουλευτικούς θεσμού. Τώρα η μάχη μια διαρκή μη μάχη είναι η μάχη με τον μετα Και αν θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το παρόν μα. Μια δίωδο είναι να διερευνήσουμε ποια ήταν η στρατηγική λειτουργία του φασισμού που κυβέρνησε την ελληνική κοινωνία το 2012. Αυτή, νομίζω, είναι η πραγματική χρησιμότητα τη διερεύνηση του φασιστικού φαινομένου. Η ερευνητική κίνηση έχει ω εξή: Να ξεκινήσουμε από την απορία τη φασιστικής παρουσία για να προχωρήσουμε στην κατανόηση του παρόντο ω μια αντιφατική διαδικασία αναδιάταξη των τρόπων εξουσία. Για την επιβολή των νέων κανόνων ζωή. Ακόμη περισσότερο στην κατανόηση τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στι ρατσιστικέ πρακτικέ του κράτου και τη χρυσή αγγή εξίσου και στην παραγωγή ενό μετακρισιακού πληθυσμού εργασία υποτιμημένη αξία και επιθαρχημένη γενική νόηση, ενό πληθυσμού σε κατάσταση διαρκού επισφάλεια που σημαίνει σε κατάσταση διαρκού μέτρηση και αξιολόγηση. Ένα ειδικό πληθυσμό σε αντιστοίχηση με τη συνθήκη χρηματιστικοποίηση του καπιταλισμού. Αναφέρομαι σε μια έννοια με την οποία σήμερα ίσως δεν θα μπορέσουμε να αναφερθούμε, αλλά η οποία σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση τη κυριαρχικότητα τη εξουσία, αλλά όχι και την δύναμή τη. Προφανώ η Χρυσή Αυγή δεν αποτέλεσε και χρησιμοποιώ παρελθόντα χρόνο αντίσταση στο σύστημα, αλλά όχι και δικανήκη τη εξουσία. Δεν ήταν εργαλείο του συστήματο απλά. Ήταν κάτι πιο ύπουλο και η δύναμή τη ήρθε από αλλού. Η Χρυσή Αυγή προσέφερε την πρόταση θεραπεία μέσω φαρμακείας τη κρίση τη νεοφιλελεύθερη κυβερνολογική. Και αποτέλεσε μια μηχανή εχμαλώτιση και μετατροπή της αντίσταση του πληθυσμού σε στοιχεία ενίσχυση και επέκταση τη κυριαρχικότητα του κράτου. Η Χρυσή Αυγή, που η δύναμή τη εκτοξεύτηκε μετά την τελευταία μέρα εξέγερση στην Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου του 12. Εχμαλώτισε την ηθική ή ακόμα και η ηθικολογική κριτική που ασκούσε ο πληθυσμό στον κράτο και στην κοινωνία. Εχμαλώτισε και την ίδια στιγμή μετα... μετατόπιση και εξαφάνιση τη δύναμη αυτή τη κριτική. Η Χρυσή Αυγή ήταν ο αποφασιστικό παράγοντα για την ίδια τη εξέγερση. Αλλά αν έτσι τίθεται το ενεργικό πρόγραμμα ενό φασισμού, του φασισμού αυτού, αναζητώντα δηλαδή τη στρατηγική λειτουργία του φασισμού ρατσισμού του καιρού μα, τότε αυτό συνεπάγεται τρει τουλάχιστον μεθοδολογικέ δεσμεύσει. Η πρώτη είναι να αποφεύγουμε του πειρασμούς της αναλογίας και της συνέχεια. Αναφέρομαι φαινώς στο δημοφιλή πειρασμό να, να αναζητούμε αναλογίες με την κρίση της δημοκρατίας Βαϊμάρης και συνέχεια να εξάγουμε τα όποια πολιτικά συμπεράσματα. Φαίνεται ότι η Βαϊμάρη και είναι έτσι λογικό από μια άποψη, είναι ένα τόπο διαρκού επιστροφής. Όπως εδώ και κυρίως όταν έσχεσαι το φαινόμενο, αλλά ακόμα από τη βλέπω, έτσι και στην Ιταλία και τη Γαλλία του 70, ήταν διεμοφιλή όσο και άστοχη η αναζήτηση αναλογιών με τη Βαϊμάρη. Η Χρυσή Αυγή σε αντίθεση με τον κλασικό φασισμό ή ναζισμό, δεν επεδίωξε, δεν μπορούσε, δεν έχει σημασία, ούτε την άρρωση του κρατικού μηχανισμού, ούτε την καταστροφή τη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Επίση, σε αντίθεση με τον μεταφασισμό ή τον μεταμοντέρνο φασισμό, δεν επεδίωξε την αποδοχή του κοινοβουλευτικού συστήματο. Η θέση τη ήταν μάλλον αμήχανη. Και αμφίβολη, ακόμα και αμφιβόλογη. Και αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία τη, τη θέση τη στα αναδιατασσόμενα συστήματα εξουσιών. Σύμφωνα με τη λογική τη συνέχεια, δημοφιλή σε άξιου ερευνητέ όπω ο Ιώ, αλλά και σε ακαδημαϊκού όπω η Βασιλική Γεωργιάδου, ο σημερινό φασισμό αποτελεί συνέχεια και ανάπτυξη, ενδυνάμωση ενό διαρκού στρατιωτικού ρεύματο τη ελληνική κοινωνία, η οποία ξεκίνησε ανάγκη το 1992 και έπειτα ή ακόμα και πιο πίσω. Όμω η αναζήτηση αναλογιών, συνεχιών και καταγωγών είναι μια δύναμη χλιαρή σκέψη. Η διαδικασία κατανόηση είναι μια διαδικασία αναζήτηση διαφορών. Το ζήτημα είναι να αναζητήσουμε τη διαφορά, αυτό το κάτι που παρήγαγε τη δυναμική τη κρίσης Αυγή, την πιθανότητα τη εφάνισή τη, τη λειτουργία τη τώρα. <κυκλή> η Χρυσή Αυγή όπω και ο Χεισή εξάλλου, εμφανίστηκαν ω συμπτώματα τη κρίση. Για την ακρίβεια όχι τη κρίση, αλλά τη διαχείριση τη κρίση. Τη αντίδραση του πληθυσμού σε αυτήν τη διαχείριση και των κρυφών μεταστροφών των, αφη... των αφηγήσεων για την κρίση. Το δεύτερο πρωτόκολλο ανάγνωση σχετίζεται με τη θεωρία κατάσταση εξαίρεση του αγκάμου. Όχι τόσο με την ίδια τη θεωρία, όσο με την πρόσληψη, τη χρήση ή και την κατάχρηση αυτή τη θεωρία. Μια χρήση η οποία έγινε κυρίω από τον αρχικό χώρο ή και από ρευνητέ όπω η Αθανασία. Φαίνεται ότι η θεωρία αυτή προσέφερε στον αρχικό χώρο. Την αντιφασιστική θεωρία που δεν είχε, αν και αυτό ο χώρο ήταν ο μοναδικό ο οποίο είχε μια άξια αντιφασιστική πολιτική δράση. Η χρήση και κατάχρηση τη θεωρία τη κατάσταση εξαίρεση έλαβε χώρα ρητά ή όχι με δύο τρόπου. Ο πρώτο είναι σχηματικά, σύμφωνα με την πρώτη αφήγηση, όλο αυτό που ζούμε τώρα αποτελεί μια κατάσταση εξαίρεση την ίδια στιγμή που ο νόμος παραμένει σε ισχύ. Τα πιθανά πολιτικά συμπεράσματα τη συνεπαγόμενη αυτή αφήγηση είναι είτε η καταφυγή στην επίκληση της συνταγματικότητας ή η αναμονή για την επιστροφή της ισχύω του νόμου. Σύμφωνα με, με τον δεύτερο τρόπο, με τη δεύτερη δεξίωση της θεωρίας, σχηματικά πάντα, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξαιρεση όπου στο κέντρο του δικαιικού συστήματος έχει εγκατασταθεί η ανομία. Τα πολιτικά συμπεράσματα της ανάλυσης είναι μάλλον εύλογα, ίσως μια βία και με, τα, με τοπική σύγκωση με την εξουσία. Αλλά η παρόσταστη θήκη δεν είναι μια κατάσταση τη γιατί δεν πρόκειται για μια οντολογική υποταγή του πληθυσμού στη βιοπολιτική κυριαρχία, αλλά για την αναγκαιότητα ενό αγώνα και του κανόνε μια στρατηγική. Γιατί όλο αυτό που ζούμε έχει να κάνει με το εγχείρημα τη θεμελίωση μια νέα κανονιστικότητα. Την επιβολή νέων κανόνων ορίθμηση τη ζωή και τη εργασία. Είναι μια μάχη κανόνων. Το πολιτικο-στρατιωτικό στοιχείο του φασιστικού ρατστικού συστήματο. Ήταν ένα μέρο των μηχανισμών επιβολή των νέων κανόνων ζωή. Ανταποκρίθηκε σε μια επίγουσα ανάγκη και επιτέλεσε μια δεσπόζουσα στρατηγική λειτουργία. Αν, έγραφε ο Φουκώ, το να κυβερνά σημαίνει να τομεί το ενδεχόμενο πεδίο δράση των άλλων, δηλαδή να καθορίζει το στρατηγικό έδαφο και τα επίδικα αντικείμενα τη δράση και τη σύγκρουση, είναι η Χρυσή Ευγή που το καλοκαίρι του 12 και για πολλού μήνε την ελληνική κοινωνία. Και ήταν το κρίσιμο σημείο για να διαβεί αυτό που το πράγμα, για αυτή η διακυβέρνηση, το σύστημα το κατόφλι τη νέα ομαλότητα. Για να επιβληθεί η κανονικότητα τη κρίση, αλλά για ακόμη περισσότερο να θεμελιωθεί η νέα κανονιστικότητα τη ζωή ενό πληθυσμού στη διαρκή κρίση. Ο πόλεμο που εξαπέλει στη Χρυσή Αυγή εξασφάλισε το απαραίτητο ποσό κυριαρχία του κράτου έναντι τη κοινωνία. Αυτό ο πόλεμο, που ήταν μια απεριόριστη κίνηση με στόχο τον ίδιο τον πόλεμο, ήταν που έκανε το κράτο κυριαρχό. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι εργαλείο, αλλά είναι μετασυγματιστικός. Αυτός ο μετασχηματισμό συνδέεται με τη συντελούμενη αναδιάταξη της τροπικότητας της εξουσίας, το απαραίτητο μείγμα κυριαρχικότητας, πειθαρχία ελέγχου ή ρύθμισης που απαιτείται για τη διακυβέρνηση του πληθυσμού. Το τρίτο σημείο... Έχει να κάνει με το εξή. Αν μα ενδιαφέρουν οι στρατηγικέ των εξουσιών, και αυτή είναι η τρίτη μεθοδολογική δέσμευση, δεν μα ενδιαφέρει η αναζήτηση τη διάβρωση των κρατικών μηχανισμών από το φασιστικό χέρι. Δεν αρκεί το όνομα του φασισμού, ούτε το μπλα μπλα για το βαθύ κράτο, ενάντια ίσω σε κάποιο καλό φανερό, για να ορίσουμε τη δυστοπία τη παρούσα κατάσταση. Υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι επιπλέον, από το όνομα και το στίγμα του ιστορικού φασισμού. Αυτό το κάτι ίσω υπονοείται σε αυτό που ονομάστηκε στο δημόσιο λόγο ακραίο κέντρο. Αλλά ο λόγο για το ακραίο κέντρο, αν και μιλάει την αυταρχικότητα τη κυριαρχία, την ίδια στιγμή νοεί την παρουσία μια ισχύω που δεν υπάρχει. Ο φασισμό δεν είναι ο πραγματικό εχθρό. Και ο λόγο περί κρατικού αυταρχισμού κρύβει την, κατά, την ταυτόχρονη με την κυριαρχία κατάσταση μειωμένη ε, κρατική δύναμη. Είναι ενδιαφέρον εδώ πέρα ότι ένα νέο εγκληματολόγο, ο Δημήτρη Οκόρο, κάνει μια έρευνα αυτή τη στιγμή για την ε, σχέση με, με, με πώ αστυνομία διαχειρίζει του μετανάστε με ω υπόθεση έρευνα την επίθεση ω το απεριόριστο των κατασταλτικών πρακτικών διαχείριση του πληθυσμού σε ένδειξη κρατική αδυναμίας ή ανασφάλεια. Ο φασισμό είναι μια δαπανηρή τακτική για την οικονομία τη εξουσία, γιατί ο τρόμο δεν μπορεί να είναι ποτέ διαρκή. Και έπρεπε κάποια στιγμή να συμβαζευτεί. Την ίδια στιγμή που ο τρόμο τη επιβίωση βέβαια είναι διαρκή, νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα κάπω αλλιώ. Η ρατσιστική επιδρομή. Στου εξαντλημένου, στου φτωχότερου των φτωχών, αποτέλεσε τον ακραίο διάβλο μετάδοση των σημάτων εμπέδωση του νέου καθεστώτο ζωή στον νόμιμο πληθυσμό. Τα σημάδια στο σώμα των καταφρονεμένου ήταν σήματα στον νόμιμο πληθυσμό. Ο Ντερικά Μιλώνη για το ρωτισμό, έγραψε ότι είναι στο πιο χαμηλό βαθμό, στον τελευταίο τη σειρά, εκεί που ολοκληρώνεται ο νόμος μια διαδικασία και αποκαλύπτεται η αλήθεια του πράγματο, η ουσία του κακού. Η φαστική απειλή αποτέλεσε ένα δίευλο εισαγωγή σε τρία αντικείμενα, που είναι τα κεντρικά πολιτικά και θεωρητικά αντικείμενα του καιρού, η ουσία του κακού που ζούμε, ο νόμος της διαδικασίας. Με την απλή αναφορά αυτών των τριών αντικειμένων, κλείνω, το πρώτο είναι η κρίση του κράτους ως διαρκής κρίση διακυβέρνησης. Το κράτος θα πλέον όχι μόνο να κατανοήσει, αλλά και να ελέγξει τις χρηματοζωραίες, Καθώ αυτέ θα διαφορούν πλέον για το κράτο, το παρακάπτουν, το διασκίζουν, το διαπερνούν. Αυτή είναι η νέα κατάσταση διαρκού κρίση, κατανόηση και αξιοπιστία του κράτου. Το δεύτερο αντικείμενο, θεωρητικό και πολιτικό, είναι ότι το πεδίο τη οικονομία έγινε αόρατο και για το ίδιο το κεφάλαιο. Μιλάμε για την κρίση κατανόηση, κρίση μέτρηση και κρίση αξιολόγηση τη αξία, αλλά όχι και κρίση κερδοφορία του κεφαλαίου. Το τρίτο και τελευταίο και πιο σημαντικό, ο πληθυσμό σε κατάσταση διαρκού κρίση και αξιολόγηση. Προσθέτω ότι για, πρόκειται για τη νέα συνθήκη όπου την κράτο, κεφάλαιο και πληθυσμό προσπαθούν να, διαρκώς να ξεφύγουν από το αναπάντεχο κακό. Είναι η άστατες ρυθμίσεις των χρεματορών ή το έσχατο σημείο της και κυβερνη, κυβερνησιμότητας. Μια συνθήκη που ούτε το, νο, το όνομα του νεοφιλελευθερισμού ούτε του φασισμού αρκεί να περιγράψει. Καλωσορίζω και εγώ να ευχαριστήσω την ομάδα Λαδίκο που μα κάλεσε, το του Αντιβαστικού Πύρουνα Θεσσαλονίκη, και πιστεύω να είμαι σύντομο στην εισήγηση. Ο φασισμό αναδύθηκε ω αντιστάθμισμα στον κομμουνισμό, σε περίοδο γενικευμένης παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού, ω διέξοδο στην κρίση μέσω του επεκτατισμού, του και τη καταγκαστική εργασία. Ο φασισμό εδραιώνει την πλήρη κυριαρχία τη αστική τάξη και του κεφαλαίου. Από την πνευματική υπαγωγή τη εργασία στο κεφάλαιο, μέχρι την τυπική, τρόπο εργασία, ο φασισμό υπεραντιστικοποιεί τι σχέσει εκμετάλλευση του πληθυσμού. Οι ρίζε που δημιουργούν τον φασισμό προέρχονται από τη φτώχεια, ηλική, η πνευματική και την εξαθλίωση που προκαλεί ο καπιταλισμό και η κρίση του. Από τη συνήθεια και την εναντίωση στο διαφορετικό, μια ο φασισμό εκφράζει τα οξυμένα συμφέροντα του καπιταλισμού. Η φασιστική ιδεολογία εκφράζεται κυρίω συστητικά, με τρόπο αποτελεσματικό, μαχητικό, φουσκωτή, καθαρή, ξυρισμένη, απόλυτο και επιβλητικό. Προσλαμβάνοντα χαρακτηριστικά φωνταμενταλισμού και αμήλικτη κοσμική θρησκεία, έχει ως βασικό δόγμα την υπεροχή του έθνου. Η αυταρχικότητα που εκφράζεται από τα ιδανικά τη Ρώμης, τη επιβολή του ισχυρού, άρια φυλή, τη Ανδρεία, τη αυστηρή επιβολή κανόνων που έχουν πρότυπο την απαραγωγή του δυνατού. Με οδηγό τον άνδρα και λατρεία στην πυρηνική ή πατριαρχική οικογένεια, οι φασίστε οικοδομούν μια άκρο συντηρητική κοινωνία. Η αιτία θα να υπάρχει όσο θα, υπά... θα υπάρχει ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ανταγωνισμό, κοινωνικό τραβινισμό, φασίστες και οικονομικέ και γεννούν στον άνθρωπο μια ακρο συντηρητικη κοινωνια η αιτια ανάπτυξη τετοιων αντιληψεων θα εξακολουθησει να υπαρχει οσο θα υπαρχει ανισοτητα μεταξυ των ανθρωπων ανταγωνισμο κοινωνικο ρεβινισμός, καπιταλισμο που συνεπαγεται κρισει κοινωνικε πολιτικε και οικονομικε και γεννουν στον ανθρωπο μια ψευδη συνίδηση για τι κοινωνικέ σχέσει. Ο φασισμό καταπολεμείται αναλύοντα ιδεολογικά, θεωρητικά και πρακτικά τι αιτίε που τον προκαλούν. Λαμβάνοντα σαν δεδομένο ότι το μόρφωμα αυτό προέρχεται από τον καπιταλισμό και τι καθιερωμένε λειτουργίε του που τον ακολουθούν. Κατά πολέμησή του, εμπεριέχει τη ρήξη, άρνηση, με μεθόδου τρόπο παραγωγή, αξιών και ιδεών. Για εμά όμω, δεν αρκεί η άρνηση που στην ουσία δεν επιτρέπει την ουσιαστική ξερίζωση του φαινομένου, καθώ δεν προτείνει θέσει κατάφαση. Στον πόλεμο τον καπιταλισμό, αντιπαραθέτουμε τον κομμουνισμό σαν το μοναδικό άλλο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε. Σε όλε τι εξεγέρσει και οξυμένε ταξικέ συγκρούσει που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία, οι οποίε δεν έχουν μετατραπεί σε επαναστάσει, καταστολή για τα μέτρα που παίρνουν, ισχυροποίηση, οι καθοστοτικέ αρχέ είναι πολύ ισχυρά. Βλέπει η Ισπανική Επανάσταση, με τη Φάλακα, η Γερμανική, με τα Freikops, Ελλάδα, με την Ένωση Ελληνίων Εθνικιστών. Με λίγα λόγια, οι επαναστάσει παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξαφάνιση του φαινομένου. Στην περίπτωση του φασισμού, η διαπίστωση ισχυροποιείται καθώ επιβεβεβαιώνει τον κανόνα. Μετά τι προσπάθειε των Σπαρατακιστών στη Γερμανία και των Εργατικών Συμβουλίων στην Ιταλία για την κατάληψη τη εξουσία και την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού, που έφτασαν πολύ κοντά στην πραγματοποίησή του, ακολούθησε η επίθεση του κεφαλαίου, οργανωτικά και πρακτικά. Η σύνδεση μεταξύ τη Ανόδου των Ναζί και της αποτυχίας της Επανάσταση στην περιοδο 1917 17-19 είναι άμεση και πιστεύουμε ότι προέρχεται από τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Επίση, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι το γεγονό ότι η Ναζί εξυπηρετούν το μεγαλοαστικό κεφάλαιο. Ο εθνικοσυντασιαλισμό τώρα κινητοποιεί όλα τα κοινωνικά στρώματα με στη μεσαία τάξη με μικροστατικά χαρακτηριστικά. Ένα εμφανές, εμφανές παράδειγμα είναι ότι ανέβηκε στην εξουσία στη Γερμανία με εκλογέ. Αλογαζόμενοι τι κοινωνικοπολιτικές συνθήκε που επικρατούν στι χώρε που εξετάζουμε, κυρίω Γερμανία-Ιταλία, βλέπουμε ότι στη Γερμανία η συγκρότηση του εθνικού αστικού κράτου καθυστερεί αρκετά λόγω του ότι ο φεδροχικό τύπο κράτου προβάλλει ισχυρή αντίσταση. Στο πλαίσιο τη αστική δημοκρατική επανάσταση, εθνική ενωπή σημαίνει οικονομική ενότητα ενό κοινωνικού σχηματισμού. Αν και οι χώρε αυτέ είναι αναπτυγμένες, οικονομικά είναι οι χώρε που μαζί με τη Ρωσία φτάνουν καθυστερημένα στον καπιταλισμό. Μέσω τη αυξημένη εκμετάλλευση τη εργατική μάζας και του κρατικού παρεμβατισμού, ο εθνικοσυνταλισμό τρέχει προ τα εμπρό, ξεπερνώντα τα εμπόδια που εμφανίζονται και εδρεώνει την ευημερία για μια μεγάλη μερίδα των Γερμανών. Η δημοκρατική τάξη επανδρώνει τι κρατικέ θέσει στου κρατικού μηχανισμού που ήδη είχε κρατήσει επιρροή, φεουδαρχία και η συγκέντρωση κεφαλαίου βοηθάει τι επενδύσει. Επαναφέροντα το χαμένο κύρο τη από του πολέμου που χάσανε πρώτο παγκόσμιο, τα φασιστικά κινήματα απαντάνε στο φόβο του διαφορετικού δημιουργώντα συνθήκε επιβίωση κανονιστικού περιβάλλοντο. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια. Μπόρεσαν και εξασφαλίζουν ισχυρέ παροχέ μηδενίζοντα την ανεργία προ όφελο των δικών του εθνών. Το κείμενο του φασισμού στη Γερμανία και στην Ιταλία κατέστησε δυνατότερό γιατί είχε την υποστήριξη του χρηματιστικού κεφαλαίου, δημιουργικό τραπεζικό, που ήταν την εποχή εκείνη χειρό και στηρίζει στη συνήθεια που ακολουθεί την ελληνική αναπαραγωγή. Επίση είχε πολύ καλύτερη οργάνωση. Οι κομιστέ και οι οδηγων κράτη για το λόγο του ότι είχαν πόλεμο μεταξύ του και κατέρθανε συνεργάστηκαν με τους Ναζί. Τις του μαζί. Οι ουσιαστέ υπέρασαν τη πολεμικέ επεισότη του πρώτου παγκοσμίου. Συνεργάστηκαν με τα Φρέκο για την έντοση παγιστών, έδειξαν ανοχή τη δημοκρατία Βαϊμάρα. Οι κομμουνιστέ αντίστοιχα το 1928 δημιουργούν εργατικό μέτωπο με τον Χίτλερ. Αντίστοιχε συνεργασίε βλέπουμε και σήμερα από την ισοδημοκρατία τη Ελλάδα με τι συνεργασίε ΣΥΡΑΖΑ Καμένου. Η πολιτική του αντιφασισμού ενωποιεί την αμφισβήτηση του καπιταλισμού για εμά και εν συνεχεία του φασιστικού μοντέλου παραγωγή. Ο αντιφασισμό των ιστορικών κινημάτων ενωποιεί τη διάθεση των ανθρώπων για ισότητα, εξανθρωπισμό, δικαιοσύνη και αναδεικνύει την άρνηση στον ολοκρωτισμό μέσα από τη μνήμη τη φρίκη που μετέδωσε ο φασισμό και τα αποτελέσματά του. Τα εγκλήματά του επίση συνετέλεσαν στη διαρκή επαγρύπνηση του κινήματο. Δεδομένη τη απουσία ενό του φασισμού, η συνέχεια του αντιφασιστικού αγώνα εκφράζει την αυταπάρνηση και ουσιαστική διαφοροποίηση ενάντια στην ιδεολογία του φασισμού, στάση-αντίληψη-θέση, με, με τον αντίστοιχο τρόπο ζωή. Ο φασισμό είναι συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα που γεννήθηκε πριν έναν αιώνα περίπου. Οι θυσιασότερου φασίστε σήμερα προέρχονται από αυτή την πολιτική τάση και φέρουν χαρακτηριστικά του. Οπότε, αν και οι συνθήκε έχουν αλλάξει, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Έτσι, ο αντιφασισμός, αφού καταπολεμά τις ίδιες ρίζε, νοείται στα συνέχεια του αντιφασισμού του 1930. Ο αντιφασισμός σήμερα δεν μπορεί να νοηθεί σαν εννέο, μια και η ανάλυση πολλών αντιφασιστών περιορίζεται στην άρνηση παραβλέποντα τι αιτίε. Σαν είναι πάγεται ότι οι δράσει εξαρτώνται από τη θέση την οποία οι συλλογικότητε λαμβάνουν σε μια ιστορική συνέχεια και τα μέσα που χρησιμοποιούν. Αντίστοιχα με τα μέσα, ορίζεται και η ριζοσπαστικότητα. Για εμά σήμερα, φασισμό σημαίνει εναντικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, απολυτοποίηση σχέσεων και πρακτικών, σεξισμός, επιβολή, αισθητική μιλιταρισμού, ξαναφοβία, μίσος για το διαφορετικό, καθοδοποίηση των τρόπων αποφάσεων, λατρεία του αρχηγού. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργούν την ιδεολογία του φασισμού και αναπαράγονται από αξίε και συμπεριφορέ ανάλογων ανθρωπότυπων. Φασισμό σήμερα πιστεύουμε ότι λειτουργεί σαν οπισθοφυλακή του πολιτικο συστήματο και η εφεδρεία αντιμετώπιση αντιδραστικών συμπεριφορών. Συσπηρώνοντα την αντίδραση, αγανάκτηση που δημιουργεί ένα αντικόμμα ενάντια στο πολιτικό κατεστημένο, πρακτική εμφάνιση του αλληλικού φασισμού του φανού έτου 13-19, που λειτουργεί εκφοβιστικά με σκοπό την πιθάρχηση τη μάζας σε αντιλαϊκά μέτρα. Ο παραλληλισμό τη σημερινή Ελλάδα με τη δημοκρατία τη έχει κοινά χαρακτηριστικά από την άποψη τη πολιτική αστάθεια που κρατεί, τον ιδιότυπο χαρακτήρα του καπιταλισμού στην Ελλάδα, που φέρει στοιχεία φιδωρχία και τη βίαιη προετοιμασία κομματιών τη μεσαία τάξη. Το χαρακτηριστικό που δίνει αντίστοιχο με τη Δημοκρατία Βαϊμάρη είναι το αντίβαρο και η απειλή από ένα κίνημα κόμμα που θα αφισβητήσει την δημοκρατία και τη ιστορική εργασία, τα ιδανικά του φασισμού. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να εξεταστεί είναι αυτό τη παγκοσμιοποίηση. Η άνοδο των παραγωγικών δυνάμεων, η μη ύπαρξη ανταγωνιστικού κινήματο σε παγκόσμιο επίπεδο που να απειλεί τον καπιταλισμό. Και το γεγονό ότι κυβερνήσει συνεργασία υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπω είπαμε και παραπάνω, ότι οι μερικέ συνθήκε έχουν αλλάξει. Ο οικονομικό ολοκληρωτισμό επιβάλλεται με δημοκρατική συνένεση και η, κοινο... η κοινο... κοινωνικο-οικονομική πολιτική εξάρτηση από τις σχέσει του κεφαλαίου είναι πλήρη. Ενώ η καταναγκαστική εργασία έχει αντικατασταθεί από τη μεικτή οικονομία. Στόχο του αντιφασιστικού κινήματο σήμερα. Είναι η ανάδειξη των αιτιών που προκαλούν το φαινόμενο και η καταπολέμησή του. Μέσα στον αντιφασισμό, επίση, κινούνται οι πράξει κατά φάση των ανθρώπων για την καταπολέμησή του. Σχέση θεωρία και πρακτική είναι μια διαλεκτική σχέση και ο άνθρωπο αποδεικνύει ποιε είναι μέσα από την πράξη. Εξετάζοντα το συνολικό, θα πρέπει να εστιάσουμε στο μερικό και στο μετασχηματισμό του ατόμου που συνθέτει το σύνολο. Άρα, ο τρόπο αναπαραγωγή τη προσωπικότητα στην καθημερινότητα. Είναι η αρχή αντιφασισμού που συμπληρώνει το σύνολο. Η στάση, αντίληψη, τρόπο συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά τη ιδεολογίας που διαμορφώνει τη βάση τη κοινωνία και επηρεάζει την κορυφή και τι επιθυμίε των ανθρώπων. Για εμά υπεραξία στην εργασία, καταναγκασμό στην εργασία, καθημερινή αναπαραγωγή προτύπων σεξισμού, εργασιακή και εκμεταλλευτική πειθαρχία, φιλετικέ ρατσιστικέ διακρίσει, διαχωρισμοί, πολιτιστικέ και πολιτισμικέ μορφέ ταύτιση, κουλτούρα οι επαιδαγώγησεις που ακολουθούν ή επηρεάζονται από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και όλα αυτά αξιωματωμένα σε χαρακτηριστικούς ανθρωπότυπους συμβάλλουν στον εκφασισμό της κοινωνίας. Ο αντιφασισμός λοιπόν μας βοηθάει να αλλάξουμε την κοινωνική πραγματικότητα με πράξεις καλυτερεύοντας τις συνήθειές μας και στη συνέχεια τις συνθήκες διαβίωσής μας δημιουργώντας το κοινωνικό αντίβαρο, τον κομμουνισμό στην πράξη, την, την παραγωγή. Οι μεγάλες δυνάμει και η δεξιά χρησιμοποιούν ταχρονικά το φασισμό ω ακρογωνιαίο λίθο και τον επιστρατεύουν όποτε χρειάζεται, είτε ω είτε ως παραδειγματισμό είτε ω εκφοβισμό. Οδεχόμαστε τα δημοκρατικά αισθήματα του κόσμου που θέλει να δράσει έτσι και τα στερνιζόμαστε. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να αναπτυχθεί πραγματική όψη τη δημοκρατία που δεν είναι άλλη από τη λαϊκή. Ισότητα, κοινή ιδιοκτησία, διαφάνεια, πολιτικό φιλελευθερισμό. Δεν πρέπει να επανεπαυόμαστε στον επιφανειακό αντιφασισμό, κρατικό ή μη, ακριβώ γιατί αυτό λειτουργεί επίση ω βαλβίδα αποσυμπίεση των υγιών κοινωνικών αντανακλαστικών μπροστά σε μια οξυμένη φασιστική δράση, με το αντίστοιχο κλίμα που διαμορφώνεται. 38 Παράδειγμα, η μυδιακή και κυβερνητική καμπάνια αποκάλυψης του κλιματικού χαρακτήρα της Αυγής, τη Εκθέα Αυγή, αμέσω μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύση. συνθήκε ορίμανση στο φασισμών προήλθαν σε συγκεκριμένε περιστάσει και αποτελούν εθνική κρατική υπόθεση. Επίση, ο φασισμό τονίζει την επικράτηση μια κυρίαρχη φυλής και κατά συνέπεια τα συμφέροντά του είναι συγκρόμενα με τα υπόλοιπα κράτη κεφάλαια. Χωρί να ταυτίζουμε την αστική δημοκρατία με τον φασισμό, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιφασισμό, εάν δεν είναι αντικαπιταλιστικό, καθώ ο φασισμό δεν είναι παρά εντατικοποιημένο καπιταλισμό. Εξετάζοντα τη δημοκρατία όμω και τι αντιλήψεις προ αυτήν, ανοίγονται διάφορε Η δημοκρατία που για εμά είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό των επαναστατικών προοδευτικών δυνάμων. Αποτελεί η δημιουργία ίσων ευκαιριών, ισότητα, η κοινή ιδιοκτησία, οι αρχέ τη διαφάνεια και του πολιτικού φιλελευθερισμού, απαραίτητα στοιχεία που καθορίζουν τη δημοκρατία. Σίγουρα λοιπόν δεν ταυτίζουν τη δημοκρατία τη οπαδού με τον φασισμό. Βλέπουμε στοιχεία καλλιέργεια μέσα από τον δρόμο τη αντίθεση προ την απολυτοποίηση. Επίση πιστεύω ότι για μια πραγματική αντιφασιστική προοπτική απαραίτητη δικασία είναι η επανάσταση, όπου η συνεργασία με τι τάξει των μικροαστών θεωρείται επιβεβλημένη δημοκρατία όμω την εννοούμε όπω εννοούμε εμεί, η εμπειρία έχει μέσα τη στον αντιφασισμό. Αυτά από μένα. Λοιπόν, το πλεονέκτημα κάποιου που μιλάει τελευταίω είναι ότι έχει ακούσει τις προηγούμενες και μπορεί να απαντήσει και σε κάποια πράγματα. Το μειονέκημα είναι ότι πολλά από όσα ήθελα να πω υπόθηκαν ήδη. Ε, η πολιτική του αντιφασισμού σήμερα. Για να μιλήσουμε ε, για τον αντιφασισμό και δει σήμερα και για το ποια πρέπει να πολιτική του, σίγουρα πρέπει να απαντήσουμε σε κάτι άλλο που έχω την αίσθηση και από τις τρεις προηγούμενε τοποθετήσει ότι μάλλον ε, δεν είναι σίγουρο ότι συμφωνούμε σ' αυτό. Και η ερω, ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι τι είναι τελικά φασισμός. Και ιστορικά και ιδεολογικά. Και είναι κρίσιμο να απαντήσουμε σ' αυτό το ερώτημα διότι εάν στο μυαλό μας έχουμε διαφορετικά πράγματα ως φασισμό τότε και ο αντιφασισμός θα είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό. Ε, για μένα λοιπόν ε, όλα αυτά που ανάφερε ο Θωμάς, νωρίτερο, ο Θωμάς. Ναι. νωρίτερα δεν είναι όλα μαζί φασισμός. Αρκετά από αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία του, αλλά <κυρίζει> για να το πούμε και λίγο αριστοτελικά πρέπει να βρούμε και τη, την ειδοποιώ διαφορά, την διαφοροποίηση από τον ολοκληρωτισμό ή από ένα άλλο απολυτερχικό καθεστώς. Είχε κάποια ιστορικά στοιχεία φασισμός δεκαετίας του 20 και του 30, τα οποία είτε στην ουσία τους προσπαθούν να τα μιμηθούν οι σύγχρονοι φασίστες στην Ελλάδα και αλλού, είτε αποτελούν μια σύγχρονη φασιστή, μια καρικατούρα εκείνων των χαρακτηριστικών. Ε, μιλώντας λοιπόν για, να, για φασισμό, για να καταλαβαίνουμε τέλο πάντων τι λέμε και για να μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε ένα μήνυμα του αντιφασισμού. εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι είναι Πρόκειται για μια ε, ιδεολογία η οποία έχει στον πυρήνα της όχι μόνο τον εθνικισμό και τον ρατσισμό, όχι μόνο την αντίληψη της ανώτερης φυλής, αλλά ταυτόχρονα και την θεοποίηση της βίας και της βίας ως μια ε, πρόταση που λύνει όλα τα προβλήματα. Ε, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι ε, έρχονται μαζί με την αντίληψη της ομάδας, όπως γνωρίζει ο Ιταλικός και επί το Γερμανικός ε, φασισμός, μια ομάδα η οποία ε, έχει κοινά χαρακτηριστικά και υπακούει σε έναν αρχηγό και στο όνομά του και στο όνομα της ομάδας και του έθνους μπορεί να κάνει, έχει δικαίωμα, να κάνει τα πάντα και να ασκήσει την εξουσία της με κάθε τρόπο, είτε στη χώρα, είτε σε σχέση με τους εξωτερικούς εχθρούς. Ε, προφανώς στοιχεία σεξισμού, στοιχεία ακραίου καπιταλισμού, που υπόθηκαν πριν, μπορούν να ανοιχνευθούν εκεί, αλλά νομίζω ότι ο καπιταλισμός δεν, τα έχει, δεν έχει ανάγκη να φτάνει κάθε φράση για να τα εξασκήσει πάνω συνεργατική τάξη. Ε, νομίζω επίσης ότι μέχρι τώρα ενώ απαντήθηκε από τους προηγούμενους ε, ομιλητές το γιατί η αστική και η μεγαλοαστική τάξη ήθελε το φασισμό, ε, υπάρχει ένα ε, έλλειμμα στο γιατί συγκίνησε και συγκινεί τόσο πολύ τόσο μεγάλα κομμάτια ε, της κοινωνίας που τα συμφέροντά της δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα συμφέροντα της τάξης. Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει αυτήν την ιδεολογία στην δεκαετία του 20 και του 30 να συγκινεί περίπου το ένα τρίτο της κοινωνίας γερμανικής, αρχικά δα το σπαθό να γίνεται εξουσία ο Χίτλερ ή της Ιταλική. και στην Ελλάδα είναι αυτό που συγκινεί ή συγκινούσε ένα περίπου 10% της ελληνική κοινωνίας. Ε, η γνώμη μου είναι ότι αυτό που ε, τους τραβά όλους αυτούς το φασισμό είναι ένα υπόβαθρό, ένα υπόστρωμα που έχει να κάνει με τον εθνικισμό, έχει να κάνει με όλη με αυτή την καλλιέργεια των αντιλήψεων ότι το έθνος μας είναι ταυτόχρονα καλύτερο από τα υπόλοιπα και το πιο κυνηγημένο από τα υπόλοιπα αλλά είναι επίσης κομμάτι του και η ε, ε, λατρεία της βίας, όπως προανέφερα, αλλά και, και κάτι ακόμα που το είδαμε πάρα πολύ έντονα το 12, λίγο πριν από τις εκλογέ και όλη εκείνη την περίοδο που αναδύθηκε η εκλογική χρυσή αυγή, ότι το πολιτικό σύστημα δεν ικανοποιεί πλέον τις μάζες που ικανοποιούσε πριν, δηλαδή δεν βρίσκουν σε αυτού την το καταφύγιο είτε το οικονομικό είτε το πελατειακό που είχαν πρωτήτερα και άρα, αφού αυτέ οι μάζες έχουν ήδη περάσει μέσα από, έναν απολυτικ, από μια πολιτική κρατομηχανή της αντιλήψεις τους για όλο το πολιτικό σύστημα, θεωρούν ότι είναι απάντηση ένα φασιστικό κίνημα ή ένα φασιστικό κόμμα σε όλους αυτού τους, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνου για την οικονομική κατάντια, αλλά και για αυτή την έλλειψη που αναφέρθηκε η τάξη τάξης και ασφάλειας. Και αν μπορούμε να πούμε ότι στη δεκαετία του 20 και του 30, ο κόσμος δεν είχε υπόψη του αυτό που θα ερχόταν, μια και ο φασισμός ήταν ένα τελείως καινούριο φαινόμενο, και μπορούμε να πούμε ότι συγκινούνταν ακόμη περισσότερο από αυτό που συνέβαινε Στι χώρε του, μάλλον αυτό που είναι του φασίστε. Στη σημερινή εποχή και μάλλον μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχει ιστορική εμπειρία του που οδηγεί όλη αυτή η ιστορία σε έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στα στρατόπεδα συγκέντρωση, σε ένα πολυταρχικό καθεστώ, ένα εκπληκτικό ε, καθεστώ που ελέγχει κάθε πτυχή τη κοινωνία. Και έτσι λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια ε, περίοδο σε αρχέ δεκαετία του 2000, που εξακολουθούν να παραμένουν περιθωριακές αυτές οι αντιλήψεις και επειδή υπάρχουν ιστορικές μνήμες, ζουν δηλαδή οι άνθρωποι που ζήσανε τις συνέπειες του φασισμού είτε στη Γερμανία είτε στην Ιταλία. Δεν είναι τυχαίο ότι η άνοδος χρυσή αυγή δεν ταυτίζεται μόνο με την άνοδο, με την, σύνομαι, με την κρίση την οικονομική, αλλά και με την ε, βιολογική εξαφάνιση σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που βίωσαν στο πετσί του το, τη φασιστική κατοχή, δεκαετίες του 40. Αυτό παίζει ένα ρόλο, όχι γιατί τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους μπορούν να γίνουν πιο εύκολα φασίστες, αλλά γιατί δεν υπάρχει εύκολα το αντίπαλο δέος στους ε, σημερινούς φασίστες. Ε, ε, η ανάδυση όμως της Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να εξηγηθεί κατά την νόμη, μονάχα ε, με, την... με το σχήμα ότι οι κεφαλαιοκράτες ξαφνικά στην Ελλάδα είδαν ότι ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και άρα θα χρηματοδοτήσουμε τη Χρυσή Αυγή για να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε αυτό το κόμμα. Ανάλυση η οποία βέβαια αντιφάσκει... Πάρα πολλέ φορέ με αυτό που λένε οι ίδιοι που την κάνουν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πραγματική απειλή για το, για το καθεστώ και την κοινωνία. Από τη μια, δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι συστημικότατο, σύμφωνα με όλου αυτού του αναλυτέ, από την άλλη, όμω, οι κεφαλαιοκράτε αποφάσισαν ότι αυτό το κόμμα είναι τόσο επικίνδυνο ώστε να ενισχύσουν όσο δεν πάει του φασίστε. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μα αποσχολήσει κατά πόσον. Αυτή η αντίφαση μπορεί να λυθεί. Νομίζω λοιπόν ότι η ανάπτυξη της Χρήσης Αυγής, το 2012 είχε να κάνει ακριβώς με το ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είχε πια εδώ και 20-30 χρόνια σχέση με την πολιτική μονάχα ως ανάθεση, ως ε, πελατεία για να βολευτώ κάπου χάνει αυτή τη δυνατότητα διαπιστώνει ότι αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στο εγγύη μέλλον, δεν θα μπορεί να έχει αυτή η σχέση, νιώθει επίσης προδομένος και δεν είναι τυχαίο επίσης ότι το εκλογικό σώμα που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ανήκουν οι περισσότεροι ψηφοφόρους τους στην λεγόμενη παραδοσιακή δεξιά ή ακροδεξιά και συνήθως είναι είτε μικρομεσαίοι είτε άνεργοι δεξιοί που χάσανε κατά κάποιον τρόπο το αποκούμπι τους του δεξιού κράτους ενό ή του πασοκικού κράτους και στρέφονται στο κόμμα αυτό αρχικά με μία ε, τάση να τιμωρήσουν τους προηγούμενους προστάτε τους. Στη συνέχεια, καθώς βλέπουν ότι η Χρυσή Αυγή εποκτά δύναμη, αυτή η τάση γίνεται και ειστερόβουλη σκέψη ότι μέσα από τη Χρυσή Αυγή εγώ μπορώ να κερδίσω κάτι. Μπορώ να βρω δουλειά, μπορώ να βρω ένα μεροκάμα. Ε, όμως, ποια είναι η διαφορά με το φαστικό κίνημα του Χίτλερ δεν κατορθώνει, ακόμα και τη στιγμή που αναφέρθηκε ότι η Χρυσή Αυγή κυβερνά την Ελλάδα, δεν κατορθώνει να συγκινήσει μάζες ώστε να σταθούν στο πλευρό της. Και συγκινεί ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού στο να την ψηφίσει, στο να συμφωνεί, στο να εκφράζεται ανοιχτά πλέον υπέρ των απόψεων τη Χρυσής αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι τη μέρα που συλλαμβάνονται οι Χρυσή Στη γαδά είναι 300 άτομα από ένα κόμμα που 1,5 χρόνο πριν είχε πάρει 400.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, να το δούμε επίσης στο κομμάτι αυτό που λέμε καρικατούρα. Αυτό το, ότι αυτό το κόμμα αποτελεί μια καρικατούρα στην πραγματικότητα των παλιών φασιστών. Ε, για να κλείσω, σε σχέση με τον αντιφασισμό, σαφώς ένας πραγματικά αποτελεσματικός αντιφασισμός πρέπει να έχει στην καρδιά του τον αντικαπιταλισμό. Πρέπει να έχει ε, στόχο του μια άλλη κοινωνία, μια κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχουν τάξεις, όπως αναφέρθηκε μια κομμουνιστική κοινωνία, αλλά ε, υπάρχει και ένα άλλο διακύβευμα. Το, το γεγονός ότι όταν έγιναν οι συλλήψεις και για πολύ καιρό μετά, ίσω ίσως ακόμα, πάρα πολλοί άνθρωποι κοιμούνται ήσυχοι γιατί δεν φοβούνται όσο φοβόντουσαν πριν ότι κάποιος θα σπάσει το τζάμι του τους το ξύλο το βράδυ. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορούμε να λέμε από τη μια υπάρχει ο κομμουνισμός και από την άλλη υπάρχει ο φασισμός, οπότε ή είσαι με αυτό ή είσαι με το άλλο. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο Τουλάχιστον ο μεγάλος φασισμός που αναφέρθηκε πριν, ο τος αυτός που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακερότητα ε, μελών της εργατικής τάξης ή γενικότερα άλλων ανθρώπων, θα πρέπει να, πολε... να πολεμάται ακόμα και αν αυτοί με τους οποίους αρχικά τον πολεμάς δεν έχουν στο μυαλό τους, στο βάθος σκέψης τους, μια κομμουνιστική επανάσταση. Ε, αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη για την αναρχησκέψη, αλλά αυτό έχει, είπαμε, η τοποθέτηση μετά από άλλες. Ελπίζω να συνεχίσουμε έπειτα. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να σχολιάσετε, αν θέλετε, αυτά που ακούσατε από τους άλλους συμβιλίτες. με την ίδια σειρά. Και θέλετε, ναι. Αν θέλετε, θέλετε ή αλλιώς... <σ dwarf worshipbird> Μπορούμε να περάσουμε... Μπορούμε να τα πούμε μέσα στη Να κοινωνικό ή είναι μια πολιτική τη άκρουσης τάξης. Έχει, είναι. Αυτές είναι οι επιλογές μας. Τι άλλο, δεν υπάρχει άλλο. Ή το ένα είναι ή το άλλο. Ή είναι κάτι που οργάζει η ίδια η κοινωνία, ως πολιτική έκφραση βεβαίως, ή είναι κάτι που η διαμορφωμένη κοινωνία με το σχήμα που νομίζουμε ότι έχει, μια άκρουσα τάξη και μια υποτελή τάξη, ε, είναι πολιτική τη άξιο στάση. Οπότε δεν βλέπω άλλη άλλη ερώτηση. Αν νομίζω ότι υπάρχει και τρίτη ερωτηση, δεν την ακούσουμε. Ποιο θέλει να απαντήσει, να πω κάτι. Γιατί τέθηκε ξανά το θέμα ορισμού. Το φίλο εδώ πέρα. Δεν έχει νόημα, δεν πρέπει ποτέ να αναζητούμε τι είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, έχουμε και προσπάθεια που έκανε να πέρα τι είναι ο φασισμός. Είπες, είναι εθνικισμός, είναι ρατσισμός, ok, και έβαλες και τη βία λύση του προβλήματος. Αυτό με το πράγμα είναι... Φυσικά. Μπράβο. Άμα δούμε όλα τα αντιεπικειοκρατικά κινήματα, έχουν... είναι και εθνικιστικά ήταν και ρατσιστικά και σε αυτό το ρατσισμό προσπάθησε να απαντήσει ο φανόν και είναι οτανδία, είναι φασιστικά. Πάντοτε, δηλαδή, να πούμε τι είναι ο φασιμός. Ο φασιμός είναι αυτό που αφήνεται, αφήνε από του είτε φασίσει να υπονοηθεί ότι είναι ή ότι ο κόσμο δίνει ένα συγκεκριμένο νόημα. Εσεί πάτε μετά, η ερώτηση βέβαια είναι βεβαια η δικη σα, είναι σχέση με την εξήγηση. Να ερμηνε... Όχι με την ερμηνεία δηλαδή περισσότερο. Το τι είναι. Όχι να ορίσουμε τον φασισμό. Το το Ωραία. Λοιπόν, αν είναι να ορίσουμε, δεν πρέπει ποτέ να ορίσουμε τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε να... νομίζω αλλιώ να δούμε πώ λειτουργούν. Τι δουλειά κάνουμε. Όχι να πούμε τι είναι. Το πώς έχει σημασία και όχι το τι. Αυτή είναι η άποψή μου, τουλάχιστον. Βασικά, για μένα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει αντιπαραθετικά αν είναι είτε κοινωνικό φαινόμενο είτε πολιτική της αστικής τάξης. Δεν μπορούμε με κάποιον τρόπο να βλέπουμε αφαιρετικά ή όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε, ειδικά τι συνθήκε οι οποίε γεννάνε γεν, το φασισμό και υποστηρίζουν, ότι είναι αυτό, είναι η επιλογή ενό κομματιού τη κοινωνία, ήταν αυτό η εργατική τάξη, είτε η αστική και τέλειωσε. Μιλάμε για συνθήκε οι οποίε είναι πάρα πολύ περίπλοκε, με πάρα πολύ αντιφατική συνείδηση μέσα στην κοινωνία. Το οποίο προφανώ υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο προσπαθεί με κάποιο τρόπο να εκφράσει αυτο η εργατικη ταξη η αστικη και τελειωσε μιλαμε για συνθηκε οι οποιε ειναι παρα πολυ περιπλοκε με παρα πολυ αυτά τα διέξοδα που έχει βρει. Ένα κομμάτι λοιπόν πιθανότατα θα βγάλει ρατσιστικά ή φασιστικά συμπεράσματα. Τώρα το θέμα είναι, εκεί θα παίξει ρόλο και η αστική τάξη, κατά πόσο θα φροντίσει ή θα επενδύσει στο να χτίσει και να δημιουργηθεί ένα πυρήνα φασιστικό για να μπορέσει να παίξει τη βρώμικη δουλειά την επόμενη περίοδο. Όλα αυτά όμω είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για τι κοινωνικέ συνθήκε, ούτε για την πολιτική χώρια. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Και yeah. δεν μπορώ να απαντήσω αντιπαραθετικά αυτό. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, φασισμός. Εγώ το κείμενο μου ορίζω, επειδή μου, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και στις τρεις σελίδε σας πούμε εδώ πέρα το κειμένου, αναλύω τον ορισμό του, του φασισμού. Άμα αυτές να δώσω, επειδή μου, να διαβάσετε πιο αναλυτικά. Ε, περιέχει επειδή μου, κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Είναι ε, το, το σύνολο επειδή μου, σαν μόρφωμα. Εμπεριέχει κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και και μέσα και σκοπού που αναπαράγουν το, το ζήτημα. Προέρχεται από τον καπιταλισμό, η ρίζα του είναι τον καπιταλισμό. Έχει ιδεολογία, έχει στάση αντίληψη, ε, στάση και τρόπο συμπεριφορά και στο άτομα και γενικά, και αυτό δημορφώνει το μερικό δημορφώνει το σύνολο. Ε, έχει οικονομικά χαρακτηριστικά, πάρα πολλά. Δημιουργεί, Υπάρχει μέσα και σκοπό, υπάρχει ο σκοπό τη πειθάρχηση, υπάρχει το μέσο, υπάρχει ο σκοπό τη υπάρχει ο σκοπό τη όρευση κεφαλαίου αυτό έχει, έχει τα μέσα να το κάνει, δημιουργεί τη σύνδεση όλων των τάξεων προς ένα εθνικό φαντασιακό, την οικονομική συνεργασία όλων αυτών για να μπορέσουν να το έθνος να αναπαραχθεί με τους καλύτερους όρους ανταγωνιστικά με τους υπόλοιπου, Δημιουργεί πρότυπα, έχει αρχηγό, δημιουργεί, δημιουργεί ε, κο, κόμμα, πυρήνα, αρχηγό, ε, α, α, τον άνδρα, έχει σαν πρότυπο τον άνδρα, υποτιμάει τη γυναίκα, δημιουργεί μια κανονιστικές μορφές ε, αναπαραγωγής του. Ό, όλο αυτό το, το, το σύνολο. Υπάρχει ορισμός, ναι, βέβαια, είναι χαρακτηριστικός. Είναι αυτό που βλέπεις, είναι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, φωσκωτοί, οι άνθρωποι που γυρνάνε γύρω σου, ας πούμε, και, λέ, και δεν λένε τίποτα. Εξυπηρετούν κάποιες συμφέροντα. Ε, ναι. Ε, ναι, και με την κατήνα θα συμφωνήσω. Κατά ε, ε, ναι. τη νόμη μου, πάντως, τα πράγματα με έναν τρόπο τα ορίζουμε, είτε μιλάμε για τη λειτουργία του, είτε μιλάμε για τα στρακτικά του τους χαρακτηριστικά ή οτιδήποτε, γιατί αλλιώς δεν θα μιλούσαμε, θα έλεγα φασισμός, πιθανούσαμε τη θεοδοαρχία. Προφανώς, λοιπόν, με έναν τρόπο μέσα στο μυαλό μας, ορίζονται. Mm -hmm. Το, αυτό που περιέγραψε νωρίτερα η Κατερίνα, ότι ε, φτάσαμε... Οποιαδήποτε, όχι απλώς ολοκληρωτική αντίληψη, αλλά και αντίθετη με τη δική μας, να την ονομάζουμε φασιστική για αναδιασμό, όχι τώρα που εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή, αλλά ουσιαστικά για ένα μεγάλο κομμάτι τη μεταπολίτευσης, δείχνει ότι αν διευρυθεί πάρα πολύ μια έννοια, χάνει σε μεγάλο βαθμό και την ουσία τη, γιατί πάρα πολύ, όταν άρχισαν να αναδύεται η Χρυσή Αυγή με τα ποσοστά τα μεγάλα, λέγανε και τι έγινε που είναι φασίστες, αφού λες τους π τι πειράζει που είναι και αυτή. Ένα είναι αυτό. Άρα για μένα έχει ένα νόημα να το ορίσουμε. Προφανώς όμως ένας ορισμός είναι μια δυναμική έννοια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε κουτάκι. Επίσης ε, δεν μπορεί να είναι ούτε μόνο κάτι που το επιβάλλει από τα πάνω ή αυτούς τα τάξη, αστική τάξη, στις κοινωνίες όπου εμφανίζεται ο βασισμός, ούτε είναι κάτι το οποίο διαθέτει μόνο ανά κινηματικά συστητικά. Έρχονται δένουν αυτά τα δύο και δεν θυμάμαι αν έχετε, μάλλον δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας αυτό που είχε συμβεί η συζήτηση που είχε γίνει για το φασισμός ΑΕ του, του Στεφάνου του Κιμαντέρ που είχε μια μεγάλη κριτική στον ίδιο ότι υπερτονίζει τη σχέση του φασισμού με το κεφάλαιο. Ο άνθρωπος απάντησε ότι δεν ήταν εφασιμό σε πάρα πάντα όλα, αλλά ήταν για το συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτό όμως. Τεν, ε, τότε οι ίδιοι που μιλάμε για μια αλλαγή της κοινωνίας μπορούμε να πιστέψουμε ότι άκουσα τάξη ό,τι θέλει ξαφνικά έκτηκε και το επιβάλλει σε μια ε, κοινωνία με προβλήματα. Αλλά ούτε και ότι μπορεί ένα τέτοιο κίνημα χωρί την ενίσχυση της αστικής τάξης που δεν είδαμε να αντιστέκεται κιόλας ποτέ σε αυτό να γίνει αυτό που έγινε στη Γερμανία, ας, στην Ιταλία του το Άρα νομίζω ότι είναι κάπου ανάμεσα η απάντηση. αυτό. Ναι, δηλαδή και το βιβλίο τώρα τάξη και βέβαια το φτασμό. Έχει πολλές αρκηνίες ε, μπορεί να δω κανένας καρδινά προσορήθμων. Από και το βιβλίο του κολυσπάρκητο που έχεις ανάπτυξε ένα σημαντικό κουγαράκι. Ε, και δίνει μια γενικότερη λοιπόν περιγραφή για τον φτασμό και γνωρίζει είναι μια περιγραφή για κινήματα της Βησέας τάξης που έχουμε σκοπό να συντηρίψουν τι οργανώσει και τα, τις, τις και τα εργατικά κόμματα. Ε, αυτό είναι ε, μια, μια πολύ γενικό χωρισμό. Ε, και φυσικά σε κάθε περίπτωση, κάθε πρότου, χώρα, α πούμε, έχει καμιά φορά τι διαφορετικέ ιδιαιτερότητε. Α πούμε, τότε και οι ακριβέχονε και συζήτηση, ο Μακέτο, που θα μεταφραστεί, αδιαφωνούσε την το α πούμε δεν υπάρχει δια... ε, και την ιδιαιτερολογία του. Περιστασιακά και ανάφορα, <καλυκ> Ε, Θεωρίε, α πούμε, μπορεί να είναι απαραίτητε σε δομικέ. Σίγουρα, λέει άδη, σύμφω, ε, σύμφω, ε, σύμφω, ε, απόψε, στους, και <συμ85> το Βιάγκη, θεωρεί ότι ο εθνικισμό είναι ένα βασικό στατικό του πασχηματισμού, των απόψεων, α πούμε, γύρω από τι οποίε οικοδομείται. Αλλά ο αντισημιτισμό, παραδείγματο, δεν είναι κάποιο είναι, κάτι στατικό που είναι ε, απαραίτητο. Παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο Ιταλικό στασμό, ε, μετά από 15 χρόνια από που ξεκίνητο του Μουσολίνη, το πλαστό ε, ε, του υλοθέτησε για ε, τι σημερινέ πολιτικέ. Αλλά ανάλογα με τι οποίε θα διάφορες και και ε, ότι το βασικό αυτό: η και της οργανώσεις. Και από εκεί πέρα, εντάξει, ότι α πούμε διάφορες είναι οι μπορείες, αλλά τα δάκρυα που και πολλές φορές ή τα δεν θεωρείται α πούμε το κάστρο είναι δεν είναι φασιστικό, δεν είναι το βασικό είναι υπάρχει αυτό. Το κοινωνικό κίνημα, ναι, κίνημα ε, ανθρών, το κοινωνικό κίνημα, κάποιον άνθρωπο. Κυρίω από την εμπειρία είναι σε κάποια άλλα στρώματα, που ανακοινούνται προ αυτήν την κατεύθυνση. Ένα παρσόφιμο από τα πάντα, α πούμε, δεν απαραίτητο. Πάμε κάτι γι' αυτό. Yeah. Εντάξει, ναι. Εννοείται πω τώρα διαχωρίζουμε και ο Πουλοτζά το έκανε πρώτο. Ε, το φασισμό με την εκστρατορία κτλ. Αλλά όμω, αν ακολουθήσουμε <σκυρίζευμα> αυτόν τον ορισμό, αυτό το δεν έχει νόημα να λέω Πάρα πει ότι η Χρυσία Αυγείας Δεν είναι φασιστική. Γιατί δεν είναι φασιστική κίνημα με χρυσή. <Τι> αυτό το είπε και ο προηγουμένος. 300 άτομα. Είναι φαραϊνά της καινούρης φασιστικής Δεν είναι κίνημα όμως. Δεν είναι κίνημα. Δεν είναι κίνημα αυτό το πράγμα. Να, δηλαδή δεν <Τι> μπορούμε να <Τι> χάνουμε το νόημα <Τι> των <το> λέξεων. <Τι> Ορίστε. <Τι> έχει 100.000 κόσμο. Το Σάββατο είχε 100.000 κόσμο το ξεβουλειμένο. Αυτό το... ε, δεν εχει εχει Αν έχει καμία σημασία. Πεντακόσε χιλιάδε κόσμο για το όνομα τη Μακεδονία. Τι σημασία έχει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί τα βασίζεστε τότε. Κοιτάξτε. Απλά να, να γίνεται τότε. καλύτερα ναι. μια τελική <σχελίξη> ερώτηση και απάντηση. Δεν μπορεί <σχελίξη> να γίνει στο εσύ ερώτημα. Απλά επειδή μιλήσατε Περιμένουμε να μιλήσετε και αργότερα με τον Να πω κάτι τελευταίο. Ναι, να κάτι και να. Υπάρχει το ζήτημα τη ιδεολογία που τίθεται πολύ έντονα και όσον αναφορά και, το, και, και το, άλλο, το ζήτημα του το κινήματο. Το τι ορίζεται σαν ιδεολογία. Για μα, ρε παιδί μου, είναι, υπάρχει το πολιτικό, το προσωπικό, το τι είναι πολιτικό κτλ. <coughs> κάθε στάσει, κάθε αντίληψη και συμπεριφορά εμπεριέχει ρε παιδί, μέσα μια, μια, μια, μια πολιτική, μια ιδεολογία. Οτιδήποτε. αυτή οι άνθρωποι, α πούμε, και, και αυτό που πήγαινε, έχει. Προεκτάσσεστε και στο, στο ρόλο του κινήματο. Η στάση και αντίληψει που αντιμετωπίζει οπουδήποτε το παιδί μου τον συνάδελφο την καθημερινότητά αποτελεί μια ιδεολογία. Προέρχεται από κάπου και κάπου αναπαράγεται αυτό. Οπότε το ότι δεν υπάρχει ιδεολογία πίσω στον φασισμό, πίσω από κίνημα, είναι κάτι με πώ ορίζει την ιδεολογία. Αξιότιμα πώ ορίζει η ιδεολογία. Για, για μένα υπάρχει, επειδή μου και είναι, είναι πασφανέ. Τώρα το άμα υπάρχει κίνημα ή όχι, ή άμα. Η, η... Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τη δημοκρατία, τα χαρακτήριζα μπορεί να αποτελέσει κίνημα, είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού που είναι καλό ρε παιδί μου να μην μπορέσει να, να φανεί στον δρόμο, να αποτρέψουμε να γίνει. Αλλά δεν μπορούμε να, να, μπορούμε, να μην βλέπουμε ότι όντω αυτό υπάρχει, βράζει α πούμε η κοινωνία, βράζουν ρε παιδί μου 10% πόσο χιλιάδε είναι στη Θεσσαλονίκη, 30.0. Κρύβοντα βέβαια, δεν το βγάζουν προ τα έξω, αλλά κρύβοντα το ότι αυτό, αυτό πιστεύουν. Γιατί έτσι αναπαράγονται καθημερινά. Και το βλέπει καθημερινά. Βλέπει, επειδή με αυτό το πράγμα, στην καθημερινότητά σου. Άσυ να στραφεί, α πούμε, στην κοινωνία με ανθρώπου που δεν είναι του κύκλου σου, που μάλλον θα του Καταλαβαίνεις καταλαβαίνει ότι αυτό υπάρχει. Είναι κάτι, είναι κάτι πρακτό. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Και πρέπει να το καταπολεμήσει στην πράξη. Και ο έχει κίνημα, πώ το λένε που κατεβαίνει Στην εκδήλωση του, α πούμε, η υδροεκλογική του, πριν δεν γέμισε την πλαντήρια στους τελούσους, δεν γέμισε, τη... δηλαδή, γέμισε. ήταν όχι άδεια, ήταν καθόλου, αλλά και όλος ήταν πρώτο κτώμα, είναι αντίστοιχο. Ναι. Σε αυτό το ερώτημα μπορεί να πηγαίνει κάτι άλλο, να το ρωτήσει δυναμικά, δηλαδή να μην έχει μια δικοτομία κοινωνία και πολιτική και να δείτε ότι σε συνθήκε εσωτερική υποτίμηση κοινωνικά φαινόμενα που υπάρχουν αδρανοί θα ιστοποιούνται. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι όταν υπάρχει εσωτερική υποτίμηση, και μπορεί να το δει και σε άλλε χώρε, θα δηλαδή, όταν αυτοί και επιτρέπει η τιμή στι αραβικέ χώρε του των βασικών αναγκών, προκειμένου και εξελίξει ο κόσμο. Αυτό υπήρχε <coughs> από αυτούς που γραφτά τις ωραίες. Ε, <coughs> Άρα, είναι εύκολο σήμερα, ιδιαίτερα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλο αγροτικό χώρο, γιατί στον αγροτικό χώρο το 1920-1930, είχες καταφύγιο, δεν υπήρχαν χρηματικές ωραίες. Το 18-20-25, το πρώτο παγκόσμιο τοσμό πόλεμο, τα χωριά δεν γιατί πρώτα πρώτα, το χρήμα δεν είναι μεταφορούσε πού. πολύ. Τώρα σε περίοδου που έχει κάνει χρηματιστήρια και χρηματιστικέ οικονομίε, παίζοντα με τον παράγοντα χρήμα, πώς διανέμεται, κάνει ό,τι θέλει. δεν αρκεί να γίνει εσωτερική υποτίμηση. Δεν, δηλαδή δεν σημαίνει ότι άπαξ σε μια Όχι, χώρα να okay. συμβεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει και το ιδεολογικό υπόστρωμα στην Αργεντινή, που λέμε κλασικά. Έγινε <coughs> μια τεράστια τέτοια οικονομική υποτί... κρίση, αλλά δεν αναδύθηκε κάποιο φασιστικό κόμμα, κίνημα ή οτιδήποτε. Χρειάζεται να υπάρχει και κάτι άλλο. Και εγώ όταν την υποτίμηση νόμισα ότι δεν αναφέρωσαν <συθ> μόνο στην χρηματική. Σταμάτησε ένα σημείο. Ήστερα, σταμάτησε να υπάρχει να συνδέεται το νόμισμα με το εξωτερικό νόμισμα. Οπότε, στην πραγματικότητα, τι σημαίνει αυτό. Ο πληθωρισμός σου επιτρέπει να ξεγελάσει πληθυσμό. Και ταυτόχρονα οι παραγωγικέ δυνάμει δεν πατάσσονται γύρια ώστε να πάει να γίνει κάτι. <coughs> Η εσωτερική υποτίμηση δεν είναι καθαρά στον κόσμο καταλάβει ότι αυτό το οποίο έχει συνδέσει την ύπαρξή δεν υπάρχει. <coughs> Ξαφνικά δεν υπάρχει. Οπότε από Βγάζει right. το θεσμό από τον άτομο που έχει. Ο καθένας έχει κάποιο θεσμό. Το μικρό θεσμό και το κάνει μεγάλο. Αυτό γίνεται. Μια έρευνα. Θέλω να ρωτήσω όλους τους ομιλητές για την ελευθερία του αντιφαστικού κινήματος. Δηλαδή πάνω σε ποια πολιτική πλατφόρμα μπορεί να ελευθερθεί και με ποιους οgarματικούς τρόπους. Για παράδειγμα, υπήρχε ότι ο αδιοφασισμός δεν μπορεί πάρα να είναι αντικαρακτηριστικός. Από τον άλλο, πως, και ότι αυτό δεν μπορεί να είναι απαραίτητη την άκουσα ζητημάτων. Δηλαδή, πολιτικό και οργανωτικές δομιουργίες <συγλίδε> <συγλίδε> <συγλίδε> <συγλίδε> <συγλίδε> Γενικά να πούμε εδώ πέρα ότι η εμπειρία, ειδικά τον τελευταίο καιρό, έχει δείξει ότι πολλέ φορέ έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κοινά πράγματα και στην πλειοψηφία τουλάχιστον αντιφασιστικών ή αριστερών οργανώσεων, τουλάχιστον στα μαζικά ραντεβού, έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε κάτι κοινό, όπω είναι για παράδειγμα κάθε φορά που έχει προσπαθήσει η Χρυσή Αυγή να έρθει στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα κομμάτι μια μεγάλη κινητοποίηση, την οποία καταφέρνουμε κουτσόστραβα πάνω κάτω να τα βγάλουμε πέρα. Το βασικό λοιπόν έχει να κάνουμε συμφωνώ ότι η συνεργασία για να κάνεις αντιφασιστικές δράσεις. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο ε, των μεγάλων εκδηλώσεων, αλλά είναι σε επίπεδο γειτονιάς. Ότι βρισκόμαστε στην ίδια γειτονιά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας κάτι έτσι ώστε να... Ε, πείσουμε του πολίτε τριγύρω μα να συμμετέχουν μαζί μα και να εξηγήσουμε του κινδύνου του φασισμού. Αυτό το κομμάτι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα στα οποία συμφωνεί, τα οποία δεν είναι πολύ δύσκολο αν έχει την διάθεση να τα βρει. Για παράδειγμα, για του ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται και συμμετέχουν είτε σε εναρχικέ είτε σε αριστερέ οργανώσει, είναι ξεκάθαρο ότι δίνουν και μάχη αντισυστημική την ίδια ώρα. Αυτό όμω επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα το βάλει το κείμενό σου όταν θε να προσεγγίσει τον κόσμο, ο οποίο δεν είναι εντεώ, ότι έχει βγάλει συστημικά συμπεράσματα. Αυτά τα πράγματα όμω μπορεί να τα βρει. Δηλαδή, ε, ε, ξεκαθαρίζουμε όλοι ότι τον ίδιο αγώνα δίνουμε. Ε, ε, βρίσκουμε τι διαφορέ μα και μπορούμε να τις συζητήσουμε. Ένα μήνυμα υπάρχει. Τι θέλουμε να κάνουμε, Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην τοπική μα κοινωνία, Δεν θέλουμε να δώσουμε απαντήσει στα προβλήματά του, Δεν θέλουμε να έχουμε τακτική παρουσία. Είναι πράγματα βασικά τα οποία, αν υπάρχει καλή θέληση, εγώ πιστεύω ότι πραγματικά μπορούν να γίνουν. Από ένα ακόμα παράδοξο που είναι Ναι. ναι. Ποια να είναι η κοινή συμφωνία, η κοινή είναι... Να το, το θα το δεν θέλω να, στο, θέλω να να, πω σε τι να Εντάξει, το ζήτημα να κλείσουν τα γραφεία τη χρήση αυγή είναι πάρα πολύ μεγάλο και συμφωνώ ότι δεν μπορεί να απαντηθεί και υπάρχουν χιλιάδε διαφορετικές εκφράσεις από εκεί και πέρα. Οπότε είναι πράγματα τα οποία βλέπεις ότι δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Αφήνουμε. Δηλαδή, μπορεί να βρει χιλιάδε διαφορετικά συνθήματα τα οποία θα πιάσουν στην κοινωνία, θα συμφωνήσει και θα τα προωθήσει και θα έχουν αποτέλεσμα. Στόχο <συσκ> δηλαδή είναι να ξεκινά την κουβέντα λέγοντα: Ωραία, παιδιά, πού συμφωνούμε, ποιοι είναι οι βασικοί μα στόχοι. Και όχι πού διαφωνούμε στα γραφεία τη Χρήση Αυγή. Ελάτε να το κάνουμε σε μια τεράστια συνέλευση όπου θα διαλυθούμε μέχρι να πείσει ο ένα τον άλλον και μετά θα αποφασίσουμε να πάει ο καθένα σπίτι του. Ωραία, δεν το βρίσκουμε τα γραφεία. Πού συμφωνούμε, Συμφωνούμε σε να κάνουμε μια γιορτή αλληλεγγύη για βάλουμε στη γειτονιά μα, Συμφωνούμε στο να ζητήσουμε να εξηγήσουμε γιατί η Χρυσή δεν είναι συστημική. Βασικά ζητήματα από αυτή τη στιγμή ψάχνει ο κόσμο. Πάμε. πω και Η Χρυσή Αυγή έκανε κάτι ενδιαφέρον που έκανε και η Αριστερά. Εδαφικοποίησε ξανά την πολιτική. Από τη μεριά την αντιδραστική. Οπότε. Ε, έγινε μια πολιτική σωματική, όπως και η γανακτισμένη πίστη Έγινε η σωματικοποίηση πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η, ε, η σύγκρουση έγινε χωρική και μάλιστα στο μικρό χώρο. Ε, το πώς θα γίνει η σύγκρουση δεν είναι θέμα. Αναλόγως με την εκάστοτε περίπτωση θα γίνει σύγκρουση. Πάνω στη σχέση με αυτό το πράγμα με, με γραφεία της κρίσης Αυγής, ε, είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή έχει τουλάχιστον μειωμένη δυνατότητα παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που η θεωρήθηκε ρατσιστική, φασιστική ή οτιδήποτε πόλη, ετσιμηλιστική τουλάχιστον, με την επίθεση τη οποία τρεχθεί η πριν από ξέρω εγώ 7-8 χρόνια. Η οποία έγινε μαζικά. Υπάρχει όμω. Όριστε. Και τι έγινε Έγινε μια επίθεση στα γραφεία μια πολύ όρνη χώρα, στα γραφεία τη Χρυσή Πολλά χρόνια. Πολύ σημαντική επίθεση, από τότε δεν μπορούσα να σηκώσω κεφάλι. Εντάξει. Τώρα από εκεί και μετά, για τον αντιφασιστικό αγώνα, εντάξει, σύμφωνα με τη δική μου λογική, δεν είναι το θέμα ο αντιφασιστικός αγώνας. Ε, η, γιατί ο αντιφασιστικός αγώνας περιστέλει αν βλύνει το πεδίο της πάλης. Ε, ο αγώνας είναι καπαλού. Για μένα δεν είναι σημαντικό ο αντιφασιστικός αγώνα. Την ίδια στιγμή που πρέπει να δίνεται. Αυτό. Γιατί εν τέλει καταλήγουμε σε ένα δίπολο φασισμό δημοκρατία. Θα συρθούμε εκεί, εν τέλει, εν τέλει θα συρθούμε εκεί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. <αυτοίς> δεν μπορεί να γίνει άλλο, δηλασσιμός Ναι. Τώρα να σου πατήσω, άμα τη σειρά, μου, να πατήσω. ένα μεγάλο θέμα και έχει, και με την εισήγηση που έκανε τα παιδιά εδώ πέρα από και δεν το στην μου. Ότι δεν θεωρούμε την αριστερά ενιαία. Και αυτό φαίνεται και ιστορικά. Δηλαδή με την εισήγηση, αμαθίστε παιδί μου, δεν είναι ενιαίο. <coughs> και αυτό δεν είναι ενιαίο, είναι και αντικρουόμενο και πολύ ανταγωνιστικό μεταξύ του. Αυτό το κίνημα τη αριστερά, το, το ευρύτερο, το οποίο όπω βλέπετε, παιδί μου και συνεργάστηκε ας πούμε, και, και με, με τον Χίτλερ, δηλαδή τώρα έκανε ακραία πούμε, πράγματα στην ιστορία. Και βλέπουμε να γίνεται και σήμερα. Και είναι, παιδί κάπω τα πράγματα πολύ δύσκολα. Έτσι. Βλέπετε ότι ο οδονομικούς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, επηρεάζει επειδή τόσο, έχει περαστεί τόσο πολύ πούμε, το κίνημα και από το καπιταλισμό κλπ. Δεν, δεν μπορεί να αναπτύξει τις δικές δομές ανεξάρτητες κλπ. Και, και βλέπετε ας πούμε, τίτια, τα αποτελέσματά του. Όπως λέω και στο κοινό πούμε, ας πούμε ε, τις συνεργασίες καμένω που δεν μπορούμε να την παραβλέπουμε. Τώρα, ε, για, να, για να πάρξει μια πολιτική συνεργασία πρέπει να υπάρχουν κοινείς όχι, κοινέ θέσεις. Υπάρχει μια μερίδα αριστερά, πολύ μεγάλη, που σου αναφέρθηκε, ότι δεν βλέπει τον αντιφασισμό σαν πολιτικό πρόταγμα να επευθύνουσε, σαν μια τάση. Και αυτή τη εκφράζεται και στο ΚΚΚΕ και πολύ μεγάλη η μερίδα τη αριστερά. Ε, το ΚΚΚΕ λέει ότι όποιο κάνει τον αντιφασισμό, όποιο δημιουργεί τον αντιφασισμό, ε, δημιουργεί στην ουσία του αντιφασίστε. Δημιουργεί τον φασισμό. Είναι, έχει βάλει ένα τίποτα περίεργο, το οποίο αξίζει κάπω το παιδί μου τη δική ανάλυση και το οποίο τον αναπαράγει πολύ μεγάλο μέρο του αντιφαστικού χώρου, α πούμε. Των, της αριστεράς. Τώρα Τη ευρύτερη αριστερά. Τώρα, μίλησε και πολλά άλλα. Ένα κοινό αίτημα ας πούμε, για να κλείσουν το γραφείο τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα μπορούμε να πούμε πάλι στο δίπολο ας πούμε, κρατικό, γιατί αυτό μπαίνει στο δίπολο τη συνεμοποίηση ή όχι. Εμεί πιστεύουμε θύμουμε, ότι στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, και να κλείσουν το γραφείο τη Χρυσή Αυγή. Άμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό και το αναπαράγουν στην καθημερινότητά του και κάνουν δίκτυα. Γιατί η, η, το φασιστικό φαινόμενο στην Ελλάδα δεν σταμάτησε ποτέ. Απλά με την άνοδο, α πούμε, το, μετά το μετά το Πολυτεχνείο και, και την κοινωνική, ε, κοινωνική δυσχέρια να, μπο, να μπορούσα να, να ψώσω κεφάλι, αυτοί ήτανε κρυμμένοι, αλλά δεν εισαφανίσθηκαν δεν ποτέ. Και τώρα μπόρεσαν να παιδί μου να ανόδο. Και τα χοντοκλώδια υπήρχαν και όλε αυτέ αυτές διαδικασίε διαδικασίες και συνθήματα σβήνουν στους δρόμους. Εντάξει είχαν μια κοινωνική απέθυνση όπως μπορούσαν και οι περί ανθρωποι που τώρα και τα λοιπά, όλοι αυτοί υπήρχαν και πάλι αυτοί είναι, πούμε, και πάλι... αλλά βλέπεις στο κίνημα μάθος, αυτή η ψησοφόρηση είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Ε, οπότε το αίτημα να κλείσουν τα, τα, τα γραφεία είναι κάπως, ας κλείσουν και τι έγινε, δηλαδή λοιπόν, άμα υπάρχουν 10%, 10 ή πόσοι ας πούμε, άνθρωποι που αναπαράγονται με αυτήν την κουλτούρα, με αυτή την ιδεολογία, με αυτό τον τρόπο και αυτό, και αυτό ζητάνε στην ουσία, αυτό, είναι κάπως είναι μάτυρος ο κόπος. Ε, Τώρα για την πολιτική οργάνωση που θέτεις, ναι, πιστεύουμε και στο κείμενό μας εδώ πέρα που λέω ότι για να μπορέσει να γίνει μια πολιτική οργάνωση να έχει να υπάρχει βάση, να, υπάρχει, ε, πολι... να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, να υπάρχει βάση και αυτή η βάση παιδί, θα καθορίσει το οπότε του πολιτικού φάσματο. Οπότε η βάση για μα πρέπει να είναι πολιτεριακή και από εκεί παιδί, να κάνει συνεργασίες με τη μικροαστική, μικροαστική δημοκρατική παράταξη για να μπορέσει να δείξουμε το πολιτικο-ιδεολογικό σύστημα που κρατεί, αυτό για μας είναι μια καθαρή, παιδί μου, μια, μια μοθή πολιτικής οργάνωσης που θα πρέπει να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι ίσως και το καλλινόμιο, το πιο κρίσιμο, δηλαδή πώς στη πραγματικότητα πώς κάνουμε φασιστικό αγώνα ή πώς κάνουμε τον φασισμό όλοι μαζί, ο καθένα χώρια. Βέβαια το βασικό θέμα είναι τι είναι. Ποιο είναι ο στόχος του αντιφασισμού, αν ε, είναι κάτι πολύ γενικό όπως αυτό το να φύγει η σημερινή κοινωνία, α, είναι, α, μπορεί να ενταχθεί στα αριστερά κόμματα, στο καθένα όπως θέλει να την τον δικό του τρόπο, το δικό, τη δικιά του κοινωνία με τον δικό του τρόπο να κάνει επανάσταση. Έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που μετά τις εκλογές του 12, η χρυσή Βία απέκτησε υπόσταση, λίγο πριν τέλο πάντων, αν πούμε από το Πογκρόμ του 11, μετά την δολοφονία του καντάρι, γιατί το μέσο αμέσως προηγούμενο χοντρό πράγμα είναι οι επιθέσεις στους ε, Αλβανούς, μετά από τη νίκη της Αλβανίας, εδώ δεν θα σε Έλληνα ποτέ Αλβανία, Αλβανέ που ήταν 7 χρόνια πριν. Ε, εάν πούμε ότι από το 11 και μετά έχουμε τη Χρυσή Αυγή να παίρνει τα πάνω τη, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν τα αντιφασιστικά μας αντανακτυαστικά. Ξέχωρα πέρα, πάνω από τον πολι το πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει ο καθένας. Άρα, μάλλον, ενεργοποιήθηκαν λόγω μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Και εκεί θα συμφωνήσω ότι, ότι ο αντιφασισμός από μόνος του, κατά την νότηση, δεν θα έπαινα να είναι πρόταγμα, πολιτικό. Πραγματικά, συμφωνώ Όταν όμως έχεις ανθρώπους που πέφτουν μόφυρτοι, νεκροί, mm -hmm. χτυπιούνται από φασίστες, εκεί πέρα γίνεται εκ των πραγμάτων πρόταγμα, όπως το να έχει συζήτη, πούμε. Δεν είναι πολιτικό πρόταγμα. Ακριβώς. Δεν είναι πολιτικό πρόταγμα. Ακριβώς. Δεν είναι πολιτικό, Δεν είναι πολιτικό είναι μια ανάγκη να υπάρξει επιφασιστική δράση για να καταπολεμηθεί η φασιστική δράση. Και θα πω και κάτι ερετικό. Ε, τώρα που βλέπω, ας πούμε, ο ίδιος ε, ότι αυτή η δράση, η φασιστική δηλαδή, έχει μειωθεί πάρα πολύ, τουλάχιστον στην πόλη μου, ε, δεν ψήνουμε και πολύ ρε παιδιά για τον φασισμό, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή, ψήνουμε πιο πολύ για να χτίσω το αντίπαλο δέος που είναι η άλλη κοινωνία, έστω με πυρήνε αλληλεγγύης, αυτοργάνωση και όλα αυτά που δείχνουν στον κόσμο ότι ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτή η παραμύθα που σου τη τηλεόραση ή ε, ομάδα, φάση που λέγανε στα ιταλικά δέσμη, για να λύσει τα προβλήματά σου. Αλλά όταν υπάρχει ένα διακύβευμα ότι τον άλλο πάνε και τον σκοτώνουν, τον χαρακώνουν Συγγνώμη, και με τον Παοξί θα συνεργαστώ. Γιατί εκεί ήθελα να το πάω. Η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή, τα δύο ακραία παραδείγματα και ίσως όπως λέει και στη Γαβριλίδης και οι δύο πιο ας πούμε δράσεις που γίνανε τα τελευταία τρία χρόνια. Το ένα είναι το σπάσιμο με το γραφείο των Χρυσάβγητών τη από 8, 9, 10 μήνε πριν. Τώρα τερθει, Τώρα ναι. πρόσφατα ήταν μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Γι' αυτό θυμάστε ότι ήταν πέρσι τον Οκτώβριο ή και ένα χρόνο πριν. Και το άλλο είναι ο Σισανίου και Κοζάνης, ο Ο Μητροπολίτη. Γιατί είναι αυτά τα δύο τα πιο αντιφασιστικά, Γιατί έρχονται από εκεί που δεν το περιμένουν οι φασίστε. Του έρχεται από ένα χώρο στην οποία παίζουν μπάλα, την μπάλα. Και την Εκκλησία, που ποτέ δεν την έχουν δικιά του. Άμα είναι να μην δυναμώσουν οι φασίστε, επειδή, δηλαδή να μην μπορούν να σκοτώσουν στο όνομα άλλων, επειδή αυτοί οι άλλοι λένε ότι είναι αμαρτία να σκοτώνει ανθρώπου, <Και> σε πρώτη φάση, και μόνο βέβαια σε πρώτη φάση, δεν με πειράζει αυτό. Θα το προβάλλω κιόλα. Αλλά αυτό είναι αντιφασιστική δράση, δεν είναι πολιτική. Εγώ διαφωνώ με του παπάντε. Γενικά, με την Ιθολογία του, τη θρησκεία του. Με άλλα λόγια, για να το τελειώσω, το μήνυμουμ του κοινού μετώπου είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα ότι στην πράξη εμφανίζονται στην πόλη μα, θα πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα. Η δολοφονή το ΦΥΣΑΣ, δεν νομίζω να κάτσαμε να κάναμε 15 συνελεύσεις για να κάνουμε την πορεία στις 18 σεπτεμβριου πέρσι. Με το που δολοφονήθηκε, ο κόσμο ήταν εκεί πέρα ούτε σκέφτηκε να κάνει 15 πορείες. Υπήρχε διακύβευμα. Κατά την νόμιου που έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μα, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αριλένδετα κοινό αντιφασιστικό μέτωπο και διακύβευμα. Απλώς για μένα τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση τι είναι το διακύβευμα. Και όχι αυτό που πέρυσι κάποιοι λέγανε, ε τι έγινε που του έπιασαν, εδώ ε όχι, ρε παιδιά τι έγινε. Κάποιοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν επειδή δεν τους έπιαναν. Νίκολα, μπορώ απλά να κάνω. Ναι, να είναι. Για να... okay, okay. Ναι. Okay. Απλά εγώ θα ήθελα να πω παιδί μου ότι γενικά αναφέρθηκαν λίγα παραδείγματα και πιο πολύ θεωρητικά το αν μπορούμε να το πετύχουμε. Οπότε θα ήθελα να μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία που είναι και λίγο το καμάρι μου. Ε, συμμετέχω στο αντιφασιστικό μέτωπο θερμαϊκού το οποίο κλείνει 1,5 χρόνο περίπου λειτουργίας. Αν... Μπορεί να το δικό και λίγο τέλο πάντων, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί δημιουργήθηκε και συμμετέχουμε άνθρωποι που είμαστε είμαι εγώ από το ξεκίνημα, έχουμε κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αριστερού ανέλακτού και έχουμε και ανθρώπου τη αντασία και βρισκόμαστε όλοι μαζί τα βρίσκουμε θα έχουμε και τι πολιτικέ διαφωνίε, το πώ να γραφτεί κάτι στο κείμενο. <coughs> θα μπορέσει να υπάρξει όμω μια συνεννότηση και μια συνεργασία και μια υποχώρηση έτσι ώστε να καταλήγουμε όλοι μαζί να προβάλλουμε την μεταφραστική μα δράση στην περιοχή. Είμαστε λίγοι γιατί μιλάμε για θερμαϊκό και είμαστε μια ομάδα δέκα ανθρώπων οι βασικοί που τα τρέχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν να επιτευχθεί και δεν μπορεί να σημειώσει επιτυχίε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή την περίοδο μπορεί να μην παίζει πολύ ο αντιφασισμό. Αλλά για εμά είναι δουλειά μα να παίζουμε αντιφασισμό. Ακριβώ γιατί σήμερα η χρυσή αυγή βρίσκεται γονατισμένη είναι, έχει μεγάλο πρόβλημα στα οργανωτικά τη μετά από τι λήψει των στελεχών τη και ούτω Και εμά θεωρητικά θα πρέπει να το δούμε σαν ευκαιρία να σταθούμε στα πόδια μα και να προλάβουμε πριν να προλάβουμε να σταθεί και να οργανωθεί η χρυσή ευγύ και εμά την επιποθεση. Εμάτι στο όγονο βασικό είναι αυτό. Συμφωνώ με τον ότι τα βρήκαμε στι ανηντικέ. Τάση, έτσι, τα βρήκαμε και είπαμε: Θα κάνουμε αντιπορία όταν θα έρθουν τα μέλη τη Χρυσή Αυγή εδώ πέρα. Τι κάνουμε όμως σε επίπεδο γειτονιάς έτσι ώστε να μην απαντάμε απλά, αλλά να οργανώνουμε τον κόσμο για να διεκδικήσει καινούργια πράγματα και όχι απλά να απαντήσει σε τυχούσα εμφάνιση της Χρυσή Αυγής που και από αυτέ έχουμε πετύχει πολλέ στο αντιφασιστικό μέτωπο. Αλλά στόχος είναι πώς θα οργανώσουμε και πώς θα βρούμε ακόμα παραπάνω κόσμο που να εμπνευστεί και να έρθει μαζί για να διεκδικήσει πράγματα και όχι απλά να απαντήσει σε αυτά που πάνε τη θεωρήσουν. Έχω την εντύπωση ότι όλε οι τοποθετήσει ε, κυρίω περιστράφουν γύρω από την μορφή του φασισμού. Ε, όχι πολύ έστωτο κατά τη γνώμη μου στι περισσότερε φορέ. Όχι, όχι, απέναντι και στην εποχή, ότι έχει σημασία στην ερώτηση που τέτοι, ε, πόσο πώ αυτοχαρακτηρίζονται κάποιε πολιτικέ που όταν υπάρχουν σε σχέση με την αντισυμπηρέτηση ή όχι. Να υπενθυμίσω ότι τη δεκαετία του 1930 στη Γερμανία παρουσιάζονταν αυτοί οι οποίοι εμεί από τα χρόνια χρόνια ήταν στρατιώτες και εθνικοσοσιαλιστέ. Πού θέλω να καταλήξουμε σε σχέση με αυτόν. Καληνόμενη είναι δύσκολο να δούμε τι περιεχόμενα, ποιά περιεχόμενα των πολιτικών, ποιε πολιτικέ ήταν εφικτό να αναπτυχθούν τη δεκαετία του 20 και 30. Δηλαδή την περίοδο των πολυταρχικών επαναστάσεων και του ιδρυματισμού. Έχουμε δύο βασικέ πολιτικέ μπροστά στην κρίση τη αστική κοινωνία. Η πρώτη πολιτική ήταν η επαναστατική πολιτική, αυτή που έθετε το ζήτημα των ορίων τη κοινωνία αυτή και τη μετασχημα του Και από την άλλη πλευρά υπήρχε μια άλλη αναπόθετά πολιτική που ήταν η απάντηση ε, σε αυτή την προποίηση. Ο, ο φασισμό από αυτή την έννοια είναι μια, είναι μια ε, πολιτική η οποία συζήνεται η δημιουργία ανάγκη στην πραγματική. Είναι μια αποτισμένη επανάσταση. Ε, Όσον αφορά, αφορά το περιεχόμενο του, οφασισμός είναι στην ουσία η συνέχιση, συνέχιση τη κοινωνία που στηρίζεται στην, στην, στην αρχή τη ατομική ιδιοκτησία και τη ε, ε, ιεραρχία εκείνη την περίοδο, με μορφέ όμω σταθερά επαναστατικέ. Ε, μορφέ ε, της οποίε έχει αγκλήσει ε, η αστική τάξη από τον ισοσπασισμό τη ήδη από το 10 ο 10. ο ε, Όσον αφορά τον αντιφασισμό, εγώ θα το περιέγραφα ω μια ηγεμονία τη επαναστατική πολιτική πάνω στον συντηρητισμό εκείνη την περίοδο, ω μια τέτοιου είδου συμμαχία. Εγώ αντίθετα τον φασισμό, θα το περιέγραφα ω μια συμμαχία η οποία στην κυριαρχία τη συντηρητική λογική πάνω στην επαναστατικότητα εκείνη περιόδου. περίοδο. Και όταν αναφέρομαι σε συντηρητισμό, αναφέρομαι στην ουσία στην προσπάθεια να μπει τάξη μέσα στο κλάδο τη αστική κοινωνία. Να μπει τάξη με όρου ιεραρχία. Ενώ αντιστρόφω η επαναστατική πολιτική στηρίζεται ακριβώ σε μια επικαιροποίηση ε, των θέσεων ε, τη κοινωνία σε σχέση με την επερχόμενη κοινωνική μεταβολή. Ανεξάρτητα από τη θέλησή τη. Τώρα, αυτό σήμερα δεν θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τι τορινέ συνθήκε, αν αυτό το ζήτημα που βλέπουμε. Γιατί δηλαδή πάρα πολλοί περιορίστηκαν στο να μιλήσουν για την και να κλείσουν το ζήτημα του Βασίλισσα. Νομίζω ότι αν αναζητήσουμε και σήμερα τα περιεχόμενα σε σχέση με τι πολιτικέ και δούμε στη συνέχεια αυτή τη, τη σχέση με τι μορφέ, θα καταλήξουμε πολλέ φορέ σε πολύ δυσάρεστα συμπεράσματα και εκείνε του στιγμού. Δεν συμμετείχε μόνο αυτό. Απάντησε οι ομιλητέ. Μετά, αν θέλει να συνεχίσει. Απλά, άμα θέλει να δει κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Μια διευκρίνηση στο τελευταίο Εννοεί ότι αυτό που υπάρχει σήμερα πέρα από την χρυσή αρχή είναι πιο επικίνδυνο φασισμό ή είναι πιο επικίνδυνο σκέτο. Ε, Εννοώ ότι βάσει αυτού του σύμματο που υπάρχει σήμερα, το ότι οι εκπρόσωποι του καταρακτήριου τη ΔΕΚΑΝΗΣ χρησιμοποιώντα αυτή τη διάκριση σχέση με τον συνεπινισμό και την επαναστατικότητα μέσα σε μια κοινωνία είναι πολύ ευρύτερο από την χρυσή αρχή. Δεν φανταζόμαστε το φασισμό του 20 ου αιώνα ως μια ε, καρικατούρα απλώς ε, των χιπλερικών ε, με όλες τις τελευταίες του ανθρώπιου αχανόστου, δεν υπαλλαζόμαστε τον φασισμό σαν μια εννέα ε, ενότητα χωρίς ισοτερικές συστατηθέσεις. Ε, και πάση περιπτώσει η εμαθιστατική πολιτική, η πλεγαλία από το του 40 ε, κέρδισε σε κίνημα και παράσταση. Πάνω σε αυτό και βάσει, δεν έκαναν. Για παράδειγμα, αναφέρθηκαν όλοι οι κοπέλα στη μέση σε σχέση με το αντιφασιστικό σχήμα και δίνοντα τη βαρύτητα στι συμμαχίε. Ε, δεν έκαναν το αντιφασιστικό, το αντιφασιστικό μέτωπο οι ΗΠΑ η ή η Βρετανία, και άρχισε μια άλλη λογική πάνω σε αυτή τη συμμαχία. Για να υπάρχει αντιφασιστικό μέτωπο, δεν κερδίζει από τα ίδια του τα πράγματα. Ένα μικρό σχολιάκι σε αυτά. Θα συμφωνήσω γενικώ. Πάντοτε η γνώμη το φασιστικό χέρι είναι αυτό που διατείνεται ότι θα βάλει ένα όριο στο χάος. Θα επιβάλλει μια τάξη και η γοητεία της είναι ότι αυτή η θεραπεία που προτείνει είναι άμεσο χρόνο. Αυτό. Άμεσο χρόνο. Και αυτός είναι και ο λόγος, τέλος πάντων, που διάφοροι προοδομένους ή έτσι τις τέλος πάντων, ε, που Αυτό. Δεν να πω εγώ, θέλω να πω αυτό το τελευταίο που σχολεί, ότι έχω την αίσθηση πως αν δεν είναι καρικατούρα εκείνου του φασισμού ο σημερινός, είδε, συμβαίνει και κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το σημερινό πράγμα φασισμός για την άρχουσα τάξης. Δηλαδή. Είναι αυτό που λέει κάπου κλασικά, κλασική ρίξη του ΕΚΟ ότι τι να το κάνεις στο πρακτικό που με τα όταν έχεις τηλεόραση. Έτσι, γίνεται και αλλιώ. Δηλαδή, σήμερα στον εύβοσμο υπήρξε μια σύγκρουση με φασίστες και αντιφασίστες, αλλά αυτό που επικαθόρισε την ιστορία ήταν οι εκατοντάδες των δασκάλων γύρω που δεν κάναν τίποτα. Αυτό είναι, α πούμε, η νίκη εδώ και όχι δεν κάναν τίποτα όπως τη φασιστική Γερμανία που βλέπανε να δέρνουν τους Εβραίους οτιδήποτε και δεν κάναν τίποτα, δεν, δεν κάναν τίποτα που δέρναν φασίστες ή άλλη. Σημεία που έγινε και λέγανε ο καθένας το Μακρέντιο και το Κοντόριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ συμφωνώ ότι μπορούμε να φανταστούμε ένα διστοπικό σενάριο ότι αυτό που μας έρχεται ή αυτό που υπάρχει γύρω μας είναι ίσως και πιο τρομακτικό, <χ> <χ> αλλά έχω την αίσθηση ότι η Άρκουσα τάξη έχει βρει ακόμα Άλλου τρόπου, του κρατάει, του έχει από και του εφαρμόζει, χωρί να χρειάζεται να προχωρήσει είτε σε βελτίωση εκείνων των μοντέλων, είτε σε μια επαναφορά τη καρικατούρα εκκίνηση ή οτιδήποτε ενό υγιού, ενό καθαρού φασισμού. Αυτό. Εγώ από την πλευρά μου, άμα αποτύσσει. Πτήλουσες... Εγώ από την πλευρά μου θέλω να συμφωνήσω μαζί σα με να πω ότι το φαινόμενο του φασισμού έχει μεγάλε προτάσει και, όπω λέω και στην ανάλυση εδώ πέρα, προέρχεται μέσα από που είναι στι του καπιταλισμού. Και, είναι, και ο αντιμετωπισμός είναι θέση κατάφαση και όχι άρνησης, γιατί ο, ο καπιταλισμός συνεχίζει να παράγεται και θα συμπληρώνει τι κρίσει του. Και αυτό θα μεγεδοποιήσει το ότιο. Τα άκρα θα μεγεδοποιηθούν. Άμα το βλέπετε ως άρνηση, θα, θα έχουμε παιδί, να αντιμετωπίσουμε το συνέχεια αυξανόμενο πληθυσμό το, της καπιταλιστική σώρευσης, που σωρεύεται στα άκρα του, του, του, του φαστικού. Κινήματο και θα βρισκόμαστε σαν αντιμέτωποι με ένα, ένα τέρα που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμεί λέμε ότι πρέπει να τσακίσουμε αυτό το τέρα με κάνοντα την κατάφαση και δημιουργώντα την επίθεση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και είναι μεγάλο λάθο, ιστορικά λάθο, και είναι αναγκαίο μια θετική μορφή ενάντια σε αυτό το ζήτημα και, και όχι αμυντική. Και γι' αυτό ο αντιφασισμό για εμά είναι θέση κατάφαση, και το κάνω υπόσχευμα μέσα ε, στο κείμενο. Είναι ιστορικό λάθο για ακόμη μια φορά τη αριστερά, τη περιοραίωση του ατμόσφαιρου τη αριστερά να μιλάει για άρνηση όσον αφορά τον φασισμό. Όταν ήθελα να αναφέρω στο πλαίσιο των αναλογιών που γίνονται στην εκδοχή τη Paraguayans μια άλλη αναλογία που είχε γίνει σε μια συζήτηση σχετικά με τον εκδοχή μου, τον εκδότη μου, τον εκδότη μου, τον μια μεγάλη αντιπαράγωγο ήταν μια υποομάδα τη αντιπαράγωγο στην Γερμανία. Και προσπαθούσαμε για τον τρόπο να αναφέρουν την εμπειρία του. Λίγο πιο δυνατά, όμω. Ναι, να αναπτύξουμε την εμπειρία του στην Γερμανία από διάφορε βασικέ επιθέσει. Ε, αυτοί, από μόνοι τους, έκαναν μια αναλογία αυτού που συμβαίνει στην Ελλάδα, αγωνάζοντας και συμβαίνεις και έτσι, με αυτό που συνέβαινε στην Γερμανία μετά την ε, επανένδωση. του λέω, όπως το Και μετά την επανένδυση, ακριβώς, ε, παρέντεσαν κάποια χαρακτηριστικά για μια περίοδος μέχρι το 1999, όπου συνέβαιναν ακριβώς τα ίδια πράγματα, για τη συλλοκόπημα και ε, δολοφομίες μεταναστών, επιθέσεις ε, ανόκληθες, ε, άνοδος ε, σαν εγκληματικό επίπεδο νεοναζιστικών ομάδων για νεοναζιστικής παιδιάς ε, και ανοιχεία αυτής της κατάστασης και μάλιστα περίεργαψαν ε, ε, στο τέλος α, έθεσαν, περίεργασαν το τέλος αυτής της περιοχής ότι τέτοι, ε, με μία εγώ πρωτοβλία του κράτου. ήδη, δηλαδή, να μέχρισαν Εμείς <ελίου> ήμασταν σε μια δεκαετία ολόκληρη ε, σε ένα ενεργό αντιπραστικό αγώνα. Η αντιφά ήταν μια ομάδα που ε, είχε και άλλε προκείμενε, όχι μόνο αντιφασιστικέ. Ξαφνικά βρέθηκε να αντιορισθένει ε, σε ένα αμυγό αντιφασιστικό αγώνα, σε μια αμυγό αντιφασιστική δράση που σέβαζε τα ανανεώσιμα σώμα με τρασίστε, ενσωματωπίστη πάρα πολύ τώρα την εκκλησία του. Του μόνο στον δρόμο όπου και να μιλήσει μόνο με ξύλο. Έχασε το επιχείρημά της και τον λόγο της που η Αριστερά και η Αντισπορία ιστορικά έχει λόγο με τον μέρος της και αυτό το απόλυσε. Έχασε δηλαδή, χαροκλείστηκε με μεγάλο τρόπο. Και όταν αντιπλώθηκε μετά, ότι... και αυτά είναι η της και την ένθισα να σκοίγει συζήτηση του Λόρικα, το του Η η θεολογία, ξανά εθνικό εθνικός Γερμανίας, ο αντιφασιμός. Το να είσαι Γερμανός και να είσαι αντιφασίστας, το ήταν ντροπή για κάποιο Γερμανό, δηλαδή ήταν με τρόπο να μην είναι σε θέση να αντικαλεστεί το όνομα, να αντικαλεστεί να αντισυμισμό, την συνάδεκτο κοκυρίζει Ήταν τελείωσε τον αδυναμικαστική δράση της διαφανής. Σε εκείνη <coughs> την περίοδο, η οποία θεωρείται μέσα στην σύγχυση που πει κατεύπτωρα, μιλάμε μια αδυναμία του προτεραιούν του και άρα αδυναμία ποιοτικού προτεραιούν τη δράση από του πασισμού. Αδυναμία, μέσα αυτή τη σύγχυση είναι λίγο το διαδικτό, το αδυναμικό σχέδιμα. το Ναι, εγώ α πούμε, για να και σε διάφορα ερωτήσει που πήραν και από γενικέ γραμμέ. Για το αν υπάρχει κίνημα φασιστικό, εάν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κίνημα φασιστικό στην Ελλάδα, και αν είναι μόνο θέμα ψήφων. Εντάξει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλέ φορέ, και βλέπουμε μέχρι να ξεκινήσουμε τι δικασίε τη αρχή. Ενθαρρύνονταν και στον χρόνο. Και ακόμα και μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στις που κάνουν μια χαρά χρόνο, και τα ίδια είναι πολύ μαζικές. Ακόμα και αν είχαμε 20.000 και παραπάνω κόσμο να κατευθύνουμε σε Τώρα, την ημέρα των α γιατί δεν συγκεντρώνονται τόσο πολύ τις δεν ξέρω. Έχουν εφοβηθεί Είναι ένα ζήτημα. Αλλά για να θυμίσω ε, όταν πρώτη ε, φορά καταγράφηκε τα τους της Αγγλίας, στον τόσο ψηλά του 2012 και μας είχαν αφιδιάσει σε μεγάλο βαθμό. Εγώ θυμάμαι μια εκδοχή στο του το τελεγόμενο του από ένα συγκεκριμένο ομιλητή που έλεγε ότι να κάτι στο σημείο ε, που ήταν α πούμε το 32 Γερμανία. Και είναι τεράστια αλλά σάρτη, με πολύ, πολύ ρυθμούς και άμα δεν κάτι, αυσμό, άμεσα, πολύ άμεσα, που χρόνο α τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια φάση που βλέπουμε με τη δικασία του μόνο αυτά, κάπου το να έχει υπεροριστεί. Και να ναι, ναι, ναι, Και ειδικά όταν θα που δεν είχαμε βρει ποτέ τόσο έντονα την απειλή, δεν είχαμε ούτε τόσε και Εντάξει, και σήμερα και αλλά εμεί τι αγωγής να μην το κάνουμε, όπως οι έτσι είναι. να μην μπορεί να σε μια περιοχή, σε μια κοινωνία στην οποία έχει κολλήσει τους φασίστες. Ή α πούμε παραγωγικά να κατέβει στην Αθήνα, η οποία δεν είναι κομμουνιστική, αλλά γενικότερα και αυτοκολλήσει με ζωή. Όταν κατέβει για ένα συγκεκριμένο του κέντρου του κέντρου στην Αθήνα, οι σύνδροποι αλλα και αυτοκολλησει με και οταν κατεβει για ενα στην να το κάνουν, δεν να γιατί αυτό δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα όπως είναι το πράγμα που περπατάμε πιο άκρητα και δεν είναι ακόμα στην Αθήνα. Και γι' αυτό τον λόγο, ίσως δεν είναι σαν όψιμος μεγάλης ανάγκη να κάνουμε πραγματικά ένα μέρος που σε μια πιο σαν περιπλασμένη από το όταν είχαμε καλές μας της Αθήνας. Στην Αθήνα σε μεγάλο βαθμό έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα συντονισμό που θα διοργανώσει μια συναυλία τώρα ενώ εξοπτών είναι πανευρωπαϊκή μέρα δράση, έναν συμφρασιμό, αντιλαστική δράση. Ε, εδώ πέρα δεν έχουμε ενώσει που τόσο έτονη και αυτό δεν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη να, να δράσουμε από εκείνο. Και εντάξει, σίγουρα υπάρχουν διευκολές. Το πώ αναλύει ο καθένας του χρόνου, εδώ ας πει, το... <Φίλια> το, το τραγικό, δεν το... <Φίλια> <τραγικό, το. Φίλια> <Θα> <Φίλια> να το αποκαλέσω, είναι ότι για ένα σύμβολο, και να βγάλουμε, αφήσα και οι διάφορε οργανώσει και οι σχολικοί μαζί για να συντονίσουμε την πορεία για την επέτειο του νεοπλήρου τη Παρουσία. Α πούμε, για ένα σίγουρο που για κάθε οργάνωση είναι διαφορετική η νοηματοδότηση. Υδιαστηρίζεται αυτό. Τα και μάκη σημαία. Ή α πούμε, παρεμποδιστά ένα άλλο α πούμε, το το σύμφωνο Εντάξει, ότι α πούμε τι να πούμε τώρα, φασμό δεν έχουμε. Δηλαδή, λέμε. λένε: Έχουμε το δούλευα συγκέντρωση. Όντω είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δούλευα για δεν και να για να μόνο για είναι ξέρω εγώ: αστυνομία, έχουμε τι αυτό το πράγμα είναι Δεν να κι άρα, εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να, να κολλήσω μια μία μέσα που πρέπει πολύ ξανά Εντάξει, για μένα ότι πολλά με δεν είναι, πολλά που Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει νεομενούργο για να ανθρωπασσμούν και να κοιτάς σημαντικό. Ε, εντάξει, στην Ελλάδα δεν είναι μακάρι να συνεχίσουμε <συσχελίδι> και όλους να συνεχίσουμε να μπορούν οι φασίστες. Αλλά δεν είναι κάτι που υπάρχει στην Ελλάδα, Α πούμε στον Βαγκάριο τι γίνεται, στη Ρωσία, στην, στην Ουκρανία, α πούμε, πάμε πραγματικά μαζί του. Είναι οδηγό, οδηγό, οδηγό, οδηγό, οδηγό. Τέλο πάντων, νομίζω είναι κάτι που άμα δεν, δεν το αντιμετωπίσουμε ενιαία αυτό το φαινόμενο, που εντάξει, σίγουρα το κράτο έχει μετακινητέ μορφέ, αλλά το φαινόμενο του δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε. Δεν πειράζει, υπάρχει φυσική απλή, αλλά... Εντάξει, από εκεί πέρα ο καθένα θα κάνει τον κορφό του, το πιάτο δράσει και τα λοιπά. Δηλαδή, αν αυτό ήταν ένα σημείο να είναι ο πιο αδύνατο για να φτιάξει και να μην <συμφελίαια> μπορεί να κορφώνει του δρόμου, είναι κάτι που να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και αυτό. Πέρα από τι όποιε διαπάτη που έχουμε, μπορούμε ένα ελάχιστο <συμφελίαια> κοινό πλαίσιο να συμφωνήσουμε. Από εκεί πέρα κάθε και η συλλογικότητα να έχει δικιά του δράση, τη δικιά του ιδιαίτερη χρονοδιατύπωση, πιθανότητα αλλά να είναι σε ελευθερία βάση από το να υπάρχει πάνω από δεν είναι τα σε μια σιγουριότητα στην άλλη. Και πληρώνουν γενικά φασίστε, ή είναι α πούμε εντάξει, θέλουν γενικά να βοηθούσαν, αλλά μπορεί να βοηθούσαν. Κάτι άλλο είναι πιο σύντομο, ενώ μην είναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ειναι α πουμε ενταξει θέλω γενικα να βοηθουσαν αλλα μπορει να βοηθουσαν κατι πιο συντομο νομιζω οτι να υπαρχει αυτη θα ειναι Δεν να πω εγώ πρώτα μία ερώτηση. Μια παρένθεση, η οποία να πει. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στα λεγόμενα των χρησιμοποιών, θα ήθελα να το δω. Ακύ. Φτιάχνοντα λίγο το έντυμα από αυτά που είπε ο φίλο πίσω και μέρια από αυτά που είπε η Δόρα, για το ότι ιστορικά αυτό που έχουμε ονομάσει φασισμό αναδύεται στι περιπτώσει υποχώρησης, ας πούμε, της, των αριστερών εμπεών, των εμπεών για μια επαναστατική ε, αλλαγή της κοινωνίας, ε, προοδευτική επαναστατική αλλαγή. Ε, υπό μία έννοια. Αν αποδεχτούμε αυτό το πράγμα, ο αντιφασισμός είναι πάντα στο προσκήνιο. Δηλαδή, εφόσον και εδώ ε, ένα σχόλιο που έκανε η πρώτη μιλήτρια ότι η μάχη δεν έχει χαθεί ακόμα. Ε, αυτό σημαίνει ότι επειδή ακριβώ βιώνουμε την υποχώρηση αυτού των αριστερών ιδεών και την, την, την υποχώρηση ας πούμε της ιδέας ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμο, ότι έχει ακόμα νόημα να σκεφτόμαστε μια κοινωνία διαφορετική, παίρντας αυτό δεδομένο πάντα ο αντιφασισμός ή ο αντι, οτιδήποτε αντισεξισμός, ο αντιαπολιταρχισμός, ο αντικαπιταλισμός, πάντα από αυτή την έννοια θα είναι επίκαιρο. Ε, το θέμα όμως κατά τη γνώμη μου είναι αν μπορεί μέσω <coughs> του αντιφασισμού σήμερα, και αυτό ήταν κυρίως αυτό που προσπαθήσαμε να βγάλουμε σε αυτή την κουπέτα, να μιλήσουμε για ακριβώς για αυτή την ιδέα, δηλαδή την ιδέα της αλλαγή της κοινωνία. Αυτό είτε γίνεται θετικά είτε αρνητικά. Για παράδειγμα, ε, η Κατερίνα προσπάθησε να δει με ποιο τρόπο μέσα από τον αντιφασισμό μπορούμε να μιλήσουμε για τον αντικαπιταλισμό. Προσπάθησε να το δει θετικά. Ο Μάριος προσπάθησε να το δει διαφορετικά, να πει πώς η ε, επικέντρωση ακριβώς στον αντιφασισμό μειώνει ε, κάπως την... Ε, ε, πώς να το πούμε... Την, ε, ε, τον αντικαπιταλιστικό λόγο, τον βάζει σε κάποια καλούπια και, έτσι, ε, ε, και με αυτόν τον τρόπο τον αμβλήνει. Οπότε με αυτή την έννοια θα ήθελα λίγο ένα περαιτέρω σχόλιο σε σχέση με αυτό, δηλαδή με ποιο τρόπο σήμερα ο αντιφασισμός είτε τον, θε, τον θεωρούμε θετικό, είτε τον θεωρούμε αρνητικό, σχετίζεται με την ιδέα για την αλλαγή της κοινωνίας. Δηλαδή και με την ιδέα ότι Μπορούμε μέσα από αυτό που κάνουμε, μέσα από έναν αντιφασιστικό λόγο ή μέσα από αντιαντιφασιστικό αντι-αντιφασιστικό λόγο, ε, να δώσουμε μία ε, όθηση ή να είναι σημα... για ποιο λόγο είναι αυτό σημαντικό για, για, τον, ε, για, την, ε, ε, για τις αριστερές ιδέες ή για την, για την ιδέα της αλλαγής της κοινωνίας. Αυτό είναι μια γενική ερώτηση. Τώρα, ε, στο Μάριο κάπως Κάποιε πιο ειδικέ ερωτήσει. Έκανε ένα διαχωρισμό μεταξύ του ε, φασισμού, του κομβροειδή φασισμού και, ε, και υπονόησε κάπω ότι αυτό θα είναι ένα αγώνα πιο εύκολο και μεταξύ των καθημερινών μικρών φασισμών οι οποίοι απαιτούν ένα αγώνα δύσκολο και συνεχόμενο. Ε, Επίση, είπε ότι η Χρυσή Αυγή αποτέλεσε τη μύτα τη εξέγερση. Ε... Επέφερε. Επέφερε. Επέφερε. Ναι, επέφερε την κοινωνία της εξαίγερσης. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον γιατί γίνεται αυτός ο διαφορισμός ο πρώτος. Δηλαδή υπάρχει, έστω και αν προσπάθησε να πει κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι μέσα από την εισήγηση σου φάνηκε ότι υπάρχει μια ε, αντίθεση μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Δηλαδή είναι κράτο versus κοινωνία. Αυτό ισχύει. Και για παράδειγμα, σε αυτό που είπες ότι έφερε την ήττα τη εξέγερση. θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει ότι όταν προσπάθησε αυτή η εξέγερση ή όταν πήρε κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά, ακόμα και αν αυτά τα χαρακτηριστικά τα θεωρήσει συντηρητικά, για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ ή της Τρύσης ότι έχασε κάπως την ορμή τη. Αυτό νομίζω ότι ισχύει, ότι ας πούμε αυτή σε τι συνίσταται αυτή η εξέγερση, το τινήτα της οποίας έφερε η Χρυσή <συσίλω> Αυγή. <συσίλω> ε, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Να απαντήσω. <συσίλω> Καταρχήν, δεν βάζω, δεν λέω <συσίλω> κράτος ενάντια στη κοινωνία έτσι. Μιλάω για κρατικέ στρατηγικές, για στρατηγικές εξουσιών Που και το κράτος ως εξουσία, που δεν είναι ο κεντρικός τόπος, δεν είναι το κεντρικό σημείο από το οποίο Παράγεται τέλο πάντων όλη η εξουσία, απλώ είναι ένα τόπο ε, εξουσιών και αυτό. Ε, και μιλάω για στρατηγικέ. Είναι αυτό. Ε, τώρα, ε, η Χρυσή Αυγή που το λέω στο λίγο η Κατ' Αυγή έπεται δύο πραγμάτων. Έπεται τη κρατική στρατηγική, εντάσσεται σε αυτήν οριακά, και κατά δεύτερον, έπεται και τη αντίσταση. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αν δούμε την ιστορία της πρώτη ιστορία της κρίσης αυγή, ήταν η αντίσταση. και μάλιστα η αντίσταση, η αντίσταση με τη μορφή του Δεκέμβρου του 2008, που που, που επέφερε την πρώτη, το πρώτο, ήδη το πρώτο κατώφλι της ευρά Δηλαδή που αυτό σήμαινε ένα πράγμα πρώτον, την κρίση ο Δεκέμβρου του 8. Ήταν η κρίση ε, του πυλώνα ασφαλείας της, της νεοφιλελεύθερης κυβερολογικής. Δηλαδή η κρυσή αυγή δεν ήταν αποτέλεσμα της, της αριστερή αποχώρησης όπως ανέφερες, αλλά ήτανε, ήταν ο Δεκέμβρη που προκάλεσε την αντίσταση που προκάλεσε τέλος πάντων την εμφάνιση της Χρυσας Ήταν τότε το 2009 που άρχισαν να βάζουν διάφορα καζάκια και διάφορες άλλου μικρού βοηστικούς μηχανισμούς σε διάφορα αριστερά στέκε το οποίο όμως αυτό συνδέθηκε με μία, ακολούθησε μάλλον, ακολούθησε αυτή η τακτική της Χρυσή Αυγή στην κρατική στρατηγική την επίθεση του κράτους ενάντια στον χώρο. Το δεύτερο σημείο που είναι και πιο περίπλοκο είναι ότι η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε μετά τη δεύτερη κρίση ε, του, τ, μετά την κρίση του δεύτερου πυλώνα του ελευθερισμού που είναι η κρίση της ελευθερίας Τα, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Α το πούμε για αυτή την κρίση την οικονομική κρίση Εντάξει. λοιπόν η εμφάνιση της κρίσης της ήταν μέχρι το Βλεβάρι το 2012 η χρυσή Αυγή είχε μηδενικά ποσοστά είχε εμφανιστεί βέβαια ήταν το Δεκέμβρη που ήταν η τελευταία δημοσκόπηση που <feared famoso> έχω δει ήταν 0,2 και, 네, και μετά τον Βλεβάρι ανεβαίνει Λοιπόν, της αντιμετωχής του ΛΑΑ στην κυβέρνηση που συσπαστηκοποίθηκε λοιπόν, λοιπόν αυ... Αυ... Ή... μια πολιτική <χωρή> γιατί και εδώ πέρα το παιχνίδι <χωρή> μια ερμηνεία της <χωρή> Χρυσή Αυγής πολύ στενά, δηλαδή στα επίπεδα κρίσης, πολιτικών κομμάτου κτλ. δεν αρκεί δεν αρκεί γιατί υπάρχει όλη αυτή η, η δύναμη που έχει τη Χρυσή Αυγή να εχμαλωτήσει ε, την κριτική δύναμη της κοινωνίας δηλαδή Υπέχτηκε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με του αγανατισμένου. Που ήταν εξέγερση, δηλαδή δεν θα ορίσω εγώ τι ήταν εξέγερση. Αν ήταν καλή εξέγερση, δεν ήταν. Αν ήταν δηλαδή, θα ορίσω εγώ ότι η εξέγερση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τέλο πάντων και τα ακολούθησε αυτό που έγινε. Αλλά όμω το 2011, από το 2010 ουσιαστικά, μέχρι το Φλεβάρι του 2012, όλη η κοινωνία ήταν σε εξέγερση. Πώ το κάνουμε, ωραία. Μετά ε, το πράγμα κάθεται. Ωραία. και διοχετεύεται στι κοινοβουλευτικέ ιεραρχίε. Ε, αυτό το, αυτή η ιδιοχέτευση έδωσε το χώρο στη Χρυσή Αυγή παρά την ο Χωστίρις έβαλε 30% να κυβερνά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2012 την Αθήνα. Μετατόπισε το πεδίο πάλι από το Σύνταγμα που ήταν ένα, ένα χώρο άσκησης, ένα εργαστήριο δημοκρατίας οτιδήποτε όπισε να το κρίνουμε. Πήρε τη δύναμη αυτής της, αυτού του εργαστηρίου, ένα μέρος αυτής της δύναμης και μετατοτόπισε στο κυνήγι των μεταναστών. Στον έγκαιο Πεντελήμα και Και η αριστερά και ο εναρχικό αριστάκη, κόσμο δεν είχαν τίποτα. Αυτό εννοώ την της τη Ε, Αυτό το πράγμα οδήγησε στην ομαλοποίηση. Ήταν το πρώτο κατόφυλλο. Δεν θα μπορούσε το σύστημα να αντεπεξέλθει σε καμία νομιμοποίηση, ε, να, να διαβεί κανένα κατόφλι με χωρίς χωρί την παρουσία τη Χρυσή Αυτή είναι η στρατηγική τη λειτουργία. Ε, Τέλο πάντων, χοντρικά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Αυτά έχουν να πω. Και βέβαια, κάποια στιγμή. Γιατί η εξουσία δεν είναι, πρέπει να βλέπουμε την οικονομία τη εξουσία. Του άφησαν εκεί πέρα να διαβούν τέλο πάντων όλα τα όρια, όλα τα κατόφλια τη βία, αλλά κάποια στιγμή θα του μαζεύαν. Αυτό δεν υπονοώ ότι η Χρυσή Αυγή ήταν δηλαδή υποχείριο τη αστική τάξη, κτλ. Δεν δηλαδή, σημαίνει η δύναμη τη ερχόταν από αλλού, από κάτω η δύναμή τη. Ε, αλλά όμω κάποια στιγμή θα του εμάζευαν. Και βέβαια μας έκαψαν, όπως και αυτό το παράδειγμα το που, που ανέφερε η Δώρα, μας έκαψαν την απόλαυση. Εντάξει. Κύριε mm. Καλιά, ναι. ναι. Ε, συμφωνώ με αρκετά, όπως είπαμε αλλά <coughs> θέλω να πω και κάτι άλλο, σχέση κυρίως με αυτό που είπε η Δώρα πριν, ότι και έχει σχέση με τον αντιφασισμό και την ερώτηση του Νίκου, τη γενική. Εγώ θεωρώ ότι ο αντιφασισμός ναι είναι παρόν, όμως κυρίως όταν αναδύεται ο φασισμός, δεν πιστεύω όμως ότι ο φασισμός αναδύεται όταν υποχωρεί η αριστερά, αλλά μάλλον ως αντίβαρο στη... με όποιον τρόπο άνοδο της. Δεν λέω ότι υπάρχει μια συνωμοσία εκ μέρου της δεξιάς, το τη αστική τάξη, μάλλον, που χρηματοδοτεί αυτούς γιατί βλέπει τους αριστερούς. Εγώ αυτό θεωρώ πολύ αφέλες ε, σχήμα για να το εξηγήσουμε. Απλώς πιστεύω ότι ένας κόσμος που διαφωνεί πραγματικά ιδεολογικά με την αριστερά, γοητεύεται ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή διαφωνεί, γοητεύεται από το άλλο. Δηλαδή, Γιατί θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι εξορισμού πρέπει να... Είναι αριστερή και να βοητεύονται από τον κομμουνισμό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι γοητεύονται από τη δύναμη του έθνου. Κακός που φανώ δεν βρίσκεται να υπάρχει με όρου, αλλά συμβαίνει αυτό. Και ακριβώ όταν βλέπουν ότι δυναμώνει το άλλο, δεν είναι λίγοι οι δεξιοί που είπανε, «Όχ, έρχονται οι να μα φάνε. Από το πιο ροζ με κομμάτι τη αριστερά στην Ελλάδα, με ξέρει το που την αριστερά. Αυτό έχει ένα νόημα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι σε περίοδο υποχώρηση της αριστεράς, τουλάχιστον τη αριστεράς όπως την βλέπουν αυτοί που δεν είναι αριστεροί. Γιατί έχει μεγάλο ρόλο αυτό ότι οι μη αριστεροί βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως κάτι πολύ προοδευτικό και επαναστατικό. Μέσα στην αριστερά υπάρχει το τόρμα. Ε, όμως ο αντιφασισμός, έχω την αίσθηση ότι Πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει αυτό το άλμα και να συγκινήσει ανθρώπους που δεν ανήκουν στην αριστερά σε μια αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Δηλαδή προφανώς έναν αριστερό τον καλύπτει αυτό το πράγμα, γιατί ου ήδη είναι αντικαπιταλιστή. Κατά τη γνώμη μάλλον ο αντιφασισμός είναι ε, η επιθυμία για πάρα πολλού ανθρώπου επιστροφή στο σημείο 0 ενός φαντασιακού κράτους ευνομούμενου, δημοκρατικού που οι νόμοι λειτουργούν που άμα κάνεις ένα δίκημα συλλαμβάνεσαι και περνάς μέσα από μια σωστή ποινική, διαδικα... ποινική δικονομία μέχρι να πας στη φυλακή να δοθεί. και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλούς που λένε ότι αυτοί είναι να του πιάσουν να του βάλουν στη φυλακή και να τελειώσουμε Χωρί κανένα πολιτικό πρόταγμα το λένε αυτό το πράγμα κάποιοι. Βέβαια είναι, αλλά δεν έχουν στο μυαλό του τον αντικαπιταλισμό. Ο πατέρα μου, α πούμε, που δεν είναι, είναι ένα δεξιό που τώρα τα τελευταία δύο χρόνια ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, φυσικά λέει, στο χωριό, λέει, γιατί να έχει θησαυλίτε, αφού όλοι του είναι τη νύχτα. Είναι ε, κάθε καρδιά Καρύδη. Γιατί αυτού του ανθρώπου λέει, να του. Ε, λένε μπράβο και τέτοια. Είναι εγκληματίες όμως έλεγε, δεν έλεγε οι φασίστες. Με άλλα λόγια, αυτό που είπε η Δώρα πριν, έχει να κάνει με το ότι το κράτος έχει ένα πολύ μακρύ λουρί προφανώς, χωρίς να τους ελέγχει, ας πούμε, δεν και καλά, τους αφήνει, ο, ο, αν του ξεφύγουν μπορεί και να μην το σκεφτεί στην αρχή, αλλά πάντα αυτό θα είναι το κερδισμένο γιατί είναι αυτό που έχει την ομιμβία και μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, να έρθει και να επιβεβαιωθεί ω ο εγκυητής της τάξης, της ασφάλειας και να πει να, είμαι πραγματικός αντιφασίστας, ο μάλλον όχι πραγματικός, ο αποτελεσματικός αντιφασίστα, γιατί εγώ τους πιάνω, τους βάζω τη φυλακή και τελειώνει η ιστορία. Ε, να, να το πω λίγο πιο ομά και συγγνώμη που, που μιλάω πάλι εγώ. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργήσουμε μια πραγματική Χρυσή Αυγή, έμεσα έτσι, όχι εμεί να δημιουργήσουμε, αλλά η δράση μα να είναι τέτοια ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική Χρυσή Αυγή. Εγώ θέλω να απαντήσω σε αυτό. Εγώ δεν το να, κατάλαβα. Επειδή δεν τελείωσα, κατάλαβα Λες. Δηλαδή να δημιουργήσουμε του όρου, τέτοιου όρου, ώστε. Εμεί. Να, ναι, εμεί. Μέσω τη πίεση που θα ώστε αυτή η Χρυσή Αυγή να είναι μια πραγματική Χρυσή Αυγή, μια πραγματική φασιστική οργάνεια, να βγάλουμε τους πραγματικούς φασίστες, όχι αυτούς που θα κρύβονται πίσω από το κράτος, πίσω, ξέρω εγώ, από εγώ. τη νύχτα, πίσω από τους οποιοσδήποτε. Να προκαλέσουμε δηλαδή εμείς μια πραγματική, ένα, ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ας πούμε, στο, στο και στην εξουσία, και στα κόσμο, και στον κανένα, στη... ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά μία αυτό που λέμε αντιπανάσταση. Δηλαδή, ε, απλά δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο εμείς παράγουμε αυτό το πράγμα. Αν εμείς παράγουμε, εμείς παράγουμε πάλι αυτόν τον ψευτοφασισμό. Γεννώντας πάλι πίσω σε αυτό που λέγατε. Αν εμείς παράγουμε αυτό το πράγμα, όπως υπόθηκε για την εξαγέρωση του 2008, για τους ανακτισμένους, παράγουμε προ το παρόν κάτι ε, α μην το χαρακτηρίσω ε, ε, ε, αναποτελεσματικό, α το πω όντω αυτό που είπε ο Αντώνης πριν μια καρικατούρα. Οπότε και υπ' αυτή την έννοια πρέπει να μα ενδιαφέρει αυτό. Εγώ αυτό που το καταλαβαίνω πλέον, Νίκο, είναι να, να, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα: Ότι σε όλε αυτέ τι μεγάλε διαδηλώσει από το 10 μέχρι το 12, 12 α πούμε, το Φεβρουάριο του 12. Με εξαίρεση, εκείνη την ημέρα που υπάρχουν και άλλοι λόγοι που η Αθήνα έπαθε αυτό που έπαθε, α πούμε, υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η αστυνομία που τα είχε σπάσει με παπουτσί είπε θα τους αφήσουμε να τα κάνουν λίμπα υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί μέσα, αλλά είναι άλλη ιστορία. Εκτός από εκείνη τη φορά δεν είδαμε <κυρίζει> καμιά... Αντίστοιχη έκταση αντίδραση από το εργατικό, συνδικαλιστικό ή πολιτικό κίνημα βία, α πούμε σε σχέση με αυτά που πάθαινε ή παθαίνει. Δηλαδή είναι αυτό που λέω, μα είναι δυνατόν από τότε μέχρι τότε να έχουμε ένα νεκρό κατά από τα Αυτό αντιλαμβάνομαι περίπου, ότι εννοεί, δεν μιλάω για νεκρούς, εννοώ ότι. Αυτά που έκανε το κίνημα τελικά δεν ήταν και τόσο άγρια ώστε να προκαλούν και καμιά αντίδραση. Σε με χημικά. Τον καφκά κατά λάθο πήγαν να το σκοτώσουν και μετά ρίξαν του κόσμου τα χημικά στο Σύνταγμα για ένα μήνα όσο ήταν οι μεγάλε συγκεντρώσει των αγανακτισμένων το 12. Το Μάιο γίνεται η ιστορία με τον καφκά που ήταν στο με το, το χρυπάνι του Περουσιτεία. Και μετά 1800 ήταν πόσο, 2800 τα χημικά που ρίξαν μέσα σε δύο μέρε τα καρυγόνα η Μαρφίν. Η... Είναι δικιά τους υποτίθεται έτσι, εγώ λέω ότι δεν γίνεται εσύ να λες μου κάνουν πόλεμο και να μην έχεις ούτε ένα θύμα στο συμβολικό πεδίο του πολέμου που είναι όταν κάνεις μια γενική απεργία Γιατί δεν έχεις θύμα, γιατί δεν έκανες κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει την κρατική αντίδραση, την κρατική καταστολή που θα οδηγούσε σε θύματα Τώρα αυτό που λες, αν δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με αυτό που είπα εγώ τώρα, ότι καταλαβαίνω αυτό που λέμε είναι ότι η χρυσή αυγή που έχουμε είναι η χρυσή αυτή που μας αξίζει. Το φασιστικό δηλαδή που έχουμε είναι αντίστοιχο με ένα αντίστοιχο αριστερό κίνημα το οποίο είναι λίγο του γλυκού νερού. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι λες. Ναι, αλλά η απάντηση είτε του φασιστα είτε του καθεστώτος, εμείς λέμε ότι είναι αντίδραση. Δεν την παράγουμε εμείς με την έννοια την... να έχουμε στο μυαλό μας να την παράξουμε. Στο μυαλό μας να έχουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ω δράση. Και άμα αυτοί μας φοβηθούν τόσο πολύ, προφανώ θα πω ένα χιλούς δυο τρόπους για να απαντήσουν. Δηλαδή, να κάνουμε τι, να κάνουμε αυτό που έγινε σήμερα που πάλι θα σταθώ, που βγαίνει το αλφαβήτα και λέει χρυσαυγίτες, χτύπησαν εκπαιδευτικού. Αυτό παιδιά είναι χιδέα προπαγάνδα. Το σημερι όταν έγινε το ακριβώ αντίθετο και μάλιστα όχι εκπαιδευτικοί. Δεν ήταν εκπαιδευτικοί αυτοί που Αυτό είναι. Δηλαδή, λέω, χρυσαβίτη χτύπησαν εκπαιδευτικού, μα βάζουμε στη θέση του θύματο mm. και κάνουμε και του χρυσαβίτη πιο δυνατούς από ότι είναι η πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα λέει ότι μέσα σε 180.000 περίπου εκπαιδευτικού, 160 πόσοι είναι, ήταν δύο υποψήφοι να ιστοποιήσετε διδικής πίσπες διδικής Θεσσαλονίκης με, την εθνική, με το Εθνικιστικό μέτο Εκπαιδευτικών. Με το σημερινό όμως ήταν ήτανε χρυσαυγίτες εκπαιδευτικοί που δήρανε μη χρυσαυγίτες εκπαιδευτικούς, αριστερούς ή αντιφασίστης. Ε, τους φτιάξαμε. Τώρα το οι προτάσεις λοιπόν, το αρμαβίτε και το αλτερθές, αυτό κάνει σήμερα. Συντηρούν λοιπόν, έναν φασισμό πιο δυνατό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Να το κάνουμε έτσι, για να δημιουργούμε και, και αντίδραση από εμά. Ορίστε. Το ΑΒ ήταν. Μα ακριβώ το αντίθετο. Ορίστε. Ουσιαστικά είναι η θεωρία των δύο άλλων. Βασικά το λέει, μάτει αυτό το ΑΒ ήταν. Λέει. Μάλιστα, αυτό. Δεν νομίζω. Ο κάτσικα που είναι του μουλούνα να λέει κάτι τέτοιο. Όχι. Αυτό έγινε σήμερα στι εκλογέ για τα υπηρεσικά συμβούλια των εκπαιδευτικών. Δεν είχε καμιά σχέση με τι καταλήψει you <laughs> Να πω. Ε, εντάξει, εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο το να αποκαλούμε αυτή τη στιγμή τη Χρυσή Αυγή Καρικατούρα ή να γελάμε και να λέμε ότι δεν είναι αρκετά σοβαρή. Και θα το θυμίσω επίση ιστορικά ότι ο Χίτλερ έβγαινε να μιλήσει πριν πάρει την εξουσία και οι κομμουνιστέ από κάτω καθότουσαν και γελούσαν και λέγανε Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, ο τύπος είναι γελίο. Ή ε, θεωρούταν γελίο όταν βγήκε να κάνει την εξέγερση τη Μπυραρία και κατάληψε να είναι στη φυλακή για 8 μήνε και κατάληψε τελικά να πάρει την εξουσία και να ματοκυλήσει όλη την Ευρώπη και να έχει τα αποτελέσματα οποία νομίζω ότι Χρειάζεται άλλο να τα αναφέρουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθο και είναι επικίνδυνο λάθο. Αυτή τη στιγμή να υποτιμούμε τη χρυσή αυγή, επειδή για παράδειγμα δεν έχουν βγει ξεκάθαρα και δεν έχουν πει ότι είναι εφασίστε που υπάρχουν τέτοια στοιχεία που έχουν βγει και το έχουν πει επειδή δουλεύουν με την νύχτα και το καταξή. Αυτή είναι η χρυσή ευγη, θα δείξει τα δότη τη ότι χρειαστεί και δεν υπάρχει κανένα απόλυτο λόγο να λέμε ότι εμεί θέλουμε να οδηγήσουμε τη χρυσή αυγή να δείξει τα δόδια τη. Γιατί η χρυσή ευγεί πώ θα δείξει τα δοδόια τη. Θα την αφήνουμε να τελεινά στην τη πόλη και τι γειτονιά μα και δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα τις επιτρέπουμε να, κάνει, να μπαίνει και να συμμετέχει στι εκλογέ στο συνδικαλισμό. και δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν λέω να του δίνουμε έτσι, αλλά δεν θα βγάζουμε κανένα είδο κείμενο, δεν θα ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι σημαίνει να έρθουν αυτή και να έχουμε συνδικαλιστική θέση και ούτω καθεξής. Και στην ουσία θα προδώσουμε το εργατικό κίνημα, το οποίο θα το αφήσουμε τελικά να μην είναι απογοητευμένο και η μόνη λύση και ο μόνο που το έχει μείνει να στρεθεί να είναι χρυσή αυγή. Εγώ μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να δω τη χρυσή αυγή, να γίνεται σοβαρή και να γίνεται αλληλεκτική. Αυτό σημαίνει όμω, ότι αν αφήσουμε τη χρυσή αυγή να γίνει. Σοβα... Σοβαρή και απειλητική, θα έχουμε προδώσει το εργατικό κίνημα, το οποίο μετά, όσο και να προσπαθήσουμε να το συμμαζέψουμε για να πάμε να χτίσουμε πραγματικά αντιφασιστικέ δράσει, θα μα γυρίσει στην πλάτη και θα είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Πραγματικά, συγγνώμη για το στήλα, αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να λέμε ότι προσπαθούμε να τσιγκλάμε λίγο το σχοιλί για να γριέψει και να βγάλει τα δόντια του για να μπορέσουμε εμείς να επιτεθούμε. Το να λειτουργούμε και να έχουμε αντιφασιστική δράση σημαίνει στην ουσία δουλειά βάση. Δεν λέω ότι ο καθένα μα ή κάποια ομάδα για αντιφασιστικό πείρα να έχει πετύχει απόλυτα, αλλά σημαίνει δουλειά σε γειτονιά, δουλειά καθημερινή στο να εντοπίσει τα προβλήματα του κόσμου και στο να απαντάς σε αυτά. Εκεί έρχεται και η τη αν θέλετε. Γιατί για να απαντήσω εγώ στα προβλήματα του κόσμου που σήμερα σκέφτεται να ψηφίσει χρυσή αυγή ή αναρωτιέται τι ακριβώ θα γίνει με τη χρυσή αυγή, πρέπει να το εξηγήσω ευθύνεται για τα προβλήματα του. Και, δυστυχώς, και εμεί, το σύστημα, όχι με το γενικό και με το ανέκδοτο. Δεν σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι πρέπει να βγάλουμε πιο σοβαρή ή πιο άγρια χρυσή αυγή. Αντιθέτως, όποτε και όπου μας δίνεται η ευκαιρία να της κόβουμε τα πόδια από σήμερα που ακόμα δεν έχει τη δύναμη να κάνει πιο σοβαρά πράγματα. Ε, απλά παρελμονεύτηκε αυτό που είπα. Δεν, εννο, δεν εννοούσα αυτό που λες. Δεν εννοούσα να κάνουμε κάτι πρακτικό έτσι ώστε να αντιδράσουμε. Εννοούσα ότι η αριστερά σήμερα... Ως, α, ε, ως α, η αντίδραση μάλλον, που παράγεται στην υπάρχουσα αριστερά είναι αυτή τη τάξη της χρυσή αυγή. Οπότε, ε, με αυτό θέλω να πω ότι είναι καθήκον να παράξουμε μια κάπως, πιο ριζοσπαστική αριστερά, μια αριστερά με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η, η αντίδραση σε αυτήν την αριστερά θα είναι κάτι άλλο κατά το γεννό. Πέρα από ε, ήθελα περισσότερα να, να πω αυτό σε σχέση με το, με, με το ιστορικό παρελθόν που αναφέρθηκε, με σχέση με τις δεκαετίες του 20 και του 30. Δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, φλού, γιατί όντως κανείς σήμερα στην αριστερά, είτε κι εγώ που το λέω ή το οποιοσδήποτε, δεν παράγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ήθελα απλά να αναφέρω έναν παραλληλισμό που μου φαίνεται ίσως πιο γόνιμος από το να πούμε απλά ότι έχει κάποια στοιχεία σε σχέση με την, την δημοκρατία της Βαϊμάρης <μίλιο> και, αυτό είναι, και αυτό είναι η υποχώρηση αυτής, αυτών των αριστερών ιδεών. Και το με ποιο τρόπο αυτό που λέμε είναι, είτε είναι αντιφασισμός αντίαντιφασισμό. -αντί σχετίζεται με αυτό που λέμε με την επικράτηση προοδευτικών ιδεών και με την επικράτηση ιδέας ότι μπορεί να αλλάξει μια κοινωνία και να πάμε πέρα από τον καπιταλισμό. <laughs> ε, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, το αριστερόμετρο. <pursuit> <graceful> δηλαδή, για την αντίδραση απέναντι στου στήρε τη Ελλάδα του Στήρε, ασχολήθηκε ξέρω εγώ όλη η Ευρώπη, Ομπάμα, όλοι. Δηλαδή, πρέπει να ιδανική αριστερά, μια καταπληκτική αριστερά. Τι Κάτι θα λέγατε. Δεν είναι σωστό Δεν είναι σωστό. μια παρέα, τα λέτε μεταξύ σα και πούμε τότε πάμε στο Όχι, έγινε συζήτηση μια χαρά. Δεν έγινε μια χαρά. Δεν Αυτό είναι Μιλήσατε για όλα τα φορά για να δείτε για να δείτε για να δείτε για να δείτε να δείτε να δείτε Δεν δείτε για να δείτε για να δείτε για να δείτε να το μουνομπολήσατε. Ωραία. Ματήσατε. Δεν μας χρειάζεται αυτή η ερώτηση. Δεν μας χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι ο Μπορεί να μην είναι... Αυτή Γεια σας. Ε... Είμαστε Είμαστε το ένα Σήμερα δεν ξέρω είναι... Ε, απ' έξω το είπαμε. Ε, Είναι η ιστορία που δύο υποψήφιοι πέντε φοιτητικοί την Εθνική και είχε άλλα Τότε άτομα. Τέλο κάποιοι ε, σύντροφοι κάναν μια παρέμβαση δυναμική, έτσι και ξέρω ποια Μετά η αστυνομιά ε, πήγε σαν και η κυβέρνηση, άρχισαν να μαζέλνουν κόσμο προσαρμογέ και οι πήγαν να ότι αυτοί ήταν που πήγανε μέσα και δυναμική παρέμβαση και γίνανε Υπάρχουν έξι συγκλήψεις, άβριο τα κρύπτω, στη ώρα περνάνε οι Επίσης, άβριο περνάει και μία της η οποία μια αυγηγίνηση για ψερμή συγκαταμήνηση. Έτσι, δεκάμιση ώρα πάρει να κάνουν μια δικαστήρια προς τους και βέβαια θα μπορούν να υπάρχουν και τις γιατί υπάρχει μια αυγήτηση η οποία στο σ Σήμερα, από ό,τι μάχαμε τώρα, τώρα, τώρα, τώρα στιγμή ε, υπάρχει μια αλλαγική απορία που γίνει ε, αλληλεγγύης από την κάμαρα που θα ξεκινήσει. Αν ναι. δεν ξέρετε ότι αυτό το σημείο, το, το, το, το, το, το, το, το, το σίγουρο είναι για το σημαντικό ότι άλλο όμως μπορεί να στηρίξει δεκάμιση ώρα στα δικαστήρια ε, συγκέντρωση ε, συνδρόμους ε, Εντάξει αυτό, Και πρέπει να φύγει. Στον κανάσιμο, θέλεις, θέλεις, Άμα θέλετε να κλείσετε την αναπληκτή. Είναι ότι φαρνόσαμε ότι έχουμε διότιες αναλύσεις του φασισμούματο πέρα, που είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει πολύ τη δράση. Είναι δεν ειναι ερωτηση εχουμε συμπερασμα αναγει πολυ ειναι οτι φαρνοσαμε οτι αναλυσεις του περα ειναι πολυ σημαντικο γιατι αλλαζει πολυ τη ειναι η ανάλυση του φασισμού Ω α πούμε σε του καπιταλισμού, α πούμε ως τρόπο τη χείχτη τη κρίση, το οποίο ειναι αφορέ αριστερά, και μαλλον μάλιστα ότι κάπω υπάρχει μια σύγκριση τη σύγχρονη προεσβαριστο σε αυτή την ανάλυση και είναι η άλλη ανάλυση, α πούμε, η ασφάλεια πιο αυτόνιον, την οποία έχει κάπω οναρχικό χώρο και πολύ πάρει, πέρα από την ανάλυση τη κατάσταση τη ανάγκη, η οποία λέει ότι ο φασισμό είναι ένα μέσο αναδιάλθα στον τρόπο με το οποίο ασκύει η εξουσία, το οποίο είναι. Ε, τίποτα απλά <συσίλω> δεν... Δεν συναντιόνται αυτά, δηλαδή. θεωρώ ότι δεν, μάλλον, δεν ξέρω ένα πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν συναντιόνται αυτά, γιατί το ένα... Γιατί είναι η ανάλυση ή είναι η η τροπο Και γι' αυτό δεν συναντιόνται, πιστεύω και οι αριστερές αντιφασιστικές με τι αναρχικέ Θα έλεγα εγώ είσαι πως σου Ο Αντώνης συμφόρησε με τον Εγώ πάντως <σχελίδι> δεν φαίγω. Αυτό στην αριστερά. Ναι, Τι να σου πω. Τον καταλαβαίνω είναι χρήσιμο τα Αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί από πολύ διαφορετικούς δρόμους. Να καταλαβαίνεις τέτοια Να για λόγου ανάλυση, είναι θεωρητική αυτή τη συζήτηση. Ναι. Του, okay, αν okay. ο φασισμό okay. είναι αυτή η μικρή καθημερινή φασισμή, αν είναι μέρο του τρόπου που ασκείται η εξουσία στα σώματα μα ή που την ασκούμε κι εμεί οι ίδιοι κτλ, κτλ., ή είναι κάτι που έρχεται ω κίνημα μεν, αλλά έρχεται και πολύ αφορά των καπιταλιστών παραγωγή ή το κράτο. Mm. Ε, ναι. Δεν okay. έγινε. Okay. Okay. Και το άλλο. Το άλλο Πέσε, πέσε, πέσε. Πέσε. και πες, πες, θα να πω είναι ότι ο φασισμός ως της πραστερά, το οποίο με προβλωματίστηκε στο πλαίγι της σκηνά και όχα το κάθε πραγματικότητα <κλούν> <αφαιρέση>, είναι μια πανάστηση, <νομίες> ε, η οποία μπορεί να είναι του ως την ε, Το οποίο μάλλον χρησιμοποιήθηκε του ε, η οποία το χώρο του και γιατί έχει σημασία να, να απαντήσει το ερώτημα αν, αν το, είναι ανάγκημα στην αριστερά ο φασισμός ή όχι, ή γιατί μετά η οχι γιατι μετα κοιτάει τα ποιά που ο φασιστάς. Ενώ δεν ξέρω αν ο φασιστάς είναι ο φασιστάς, ή αν είναι άλλος ο αγώνας και ο φασιστάς είναι κάτι άλλο. Mm. Δεν ξέρα να γίνεται το μόνο πολύ κατάλληλα. <laughs> Επίση θα μπορούσε να υποθεί ότι οι καταβολέ του ε, φασισμού έχουν σχέση έχουν και με το ρομανικό κίνημα. Mm. Αντιθέσει με τον α, διαφορισμό, ο οποίο είναι ο πυρήνας των <στολίγι> πανωστάτων. Mm. Μπορεί να <στολίγι> το δει κανείς σκέψη. Τελειώσει να. Θα λάξει, <στολίγι> πριν, <στολίγι> πριν, να Έλει. μιλήσουν για το οποίο, συγνώμη, επειδή τελειώνει λίγο. Από λοιπόν, το ερώτηση. Που ερώτηση να μιλήσουν και να κλείσουν. Άμα να τα παιδιά, γιατί θεωρεί το δύο άκρο, επειδή όντω αυτό δεν στην γενικότερα. Και με είναι ένα πράγμα που και μένα, δεν ξέρω τι θα από πολλέ φορέ. Δηλαδή οι φασίσταση λέει, ο από ο ε, αλλά οι δηλαδή, και όλου ε, του που όπω και τον Μάου, και τον Στάλιν, και όλου ε, του ε, και τον Και επειδή πάνω σε αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω πώς ακριβώ το απαντάμε αυτό το διαδίκτυο. Μα εσύ προφανώ Α πούμε και τον Κούκα, αυτό το Αλλά δεν το να το γιατί το Δηλαδή, όταν δύο άκρα, πρέπει να σε αυτό το και συσύγχει προπαθεί η Ευρωπαϊκή με διάφορες ομοθεσίες, να εξομοιώσουμε το Σταλινισμό, mm. mm. mm. mm. <φερόνι> ας μην των ομάδων, αλλά εδώ αναφέρονται σε τον εφαλισμό, με το φασισμό και το αζυμό. Πώς θα παραγράψω αυτό, άμα, Κάντε Αυτό που είπε ο φίλο, το ε, ήταν, ήταν πολύ ζωστό, ο αντίπαλο, δηλαδή μα μέσα από αυτόν τον αντίπαλο. Αν θεωρήσουμε ότι ο αντίπαλο είναι ο φασισμό, μα έρουν ουσιαστικά σε μία θεωρία το δύο άκρα και έτσι μα ταπωνεύουν. Ο εκδότη είναι αλλού. Έγινε, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μία κρίση τη ευρωελεύθερη υποκειμενικότητα το 2008, ξεκίνησε με τον Δεκέμβρη ασφάλεια και με την οικονομική κρίση. Και τώρα έχει ήδη παραχθεί. Έχει τελειώσει το πράγμα σχεδόν. Είμαστε σε ένα καθεστώ διαρκού κρίση πλέον. Το οποίο έχει κατασταθεί ε, και έχει αρχίσει να πάρει μια νέα υποκειμενικότητα. Μετάκριση έχει: ε, Ο ρόλς τη Θεσσαλονίκη τελείωσε. Σε εκείνο το ενδιάμεσο παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό. Το διάστημα ήταν πολύ σημαντικό και τελείωσε. Ο κράτο το πέταξε έξω. Όχι ότι δημιούργησε το κράτο, αλλά πλέον το πέταξε έξω. Ε, οπότε ποτέ δεν έπρεπε να ήταν ουσιαστικά ο αχθρό τη ε, Και Εκεμήνα μ' άρεσε κάποια στιγμή που είπε ο φίλο θα... ε, ότι. Δεν πρέπει να αποκλείουμε τη, τον κόσμο που ψηφίζει η Χρυσή Αυγή από την πολιτική δουλειά. Εννοείται ταμπού, α πούμε, αυτό. Άρα. Τώρα, στη σχέση... Για, με, ε, για να δείξουμε το καταγωγών είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτό που το θύμωσα εκεί. Ε, Εννοεί, ο, έχει πάρα πολλέ καταγωγές ο, ο Φασιμός, γιατί ο Φασιμός και ο Ρατσιμός του. Δηλαδή, εννοείται πως από τον γερμανικό ροματισμό έλκει, αλλά έλκει και από τον ίδιο τον διαφωτισμό. Ο από τον ε, φασισμό. Όταν, γιατί άλλο ο άλλο ο του Ο ρατσισμό είναι η ταξινόμηση του ανθρώπινου είδου. Εντάξει, Ο ρατσισμό είναι η ταξινόμηση του ανθρώπινου είδου. Το, ναι, ναι. ε, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε από τον φασισμό. Την ίδια στιγμή που ήταν ε, προοδευτικό, ήταν και προστατευμένο. Επιπλέον, μια άλλη γραμμή του ρατσισμού είναι από τα σοσιαλιστικά τέλο πάντων λέγματα. Είναι ουσιαστικά μια αντιστροφή του σοσιαλισμού. Ο κύκλο του ρατσισμού του το μέσο του 19ου αιώνα. Έχει έλκια και από εκεί. Δεν έχει νόημα να αναισθήσουμε καταγωγές. Μας ενδιαφέρει, για μένα τουλάχιστον, πρέπει να είμαστε πάντα στην χρονική και δομικοί, στο παρόν. Ναι, ε, Η θεωρία του δύο άκρου. Πόσα άκρα έχει αυτό, ε. Ε. πόσα άκρα έχει αυτό. Ένα, δύο. Αυτός είναι ο πάτος και το άλλο είναι το κεφάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι η απάντησή μας θα είναι από την αρχή. Τη διατύπωσή τη ότι το να τοποθετήσεις κάτι σε δύο άκρα σημαίνει ότι το τοποθετεί και σε έναν οριζόντιο άξονα και θεωρείς απευθεία ότι το κέντρο αυτού το άξονα είναι το καλύτερο. Εάν το τοποθετούσαν σε έναν κάθετο άξονα, τα δύο άκρα κατευθείαν γίνεται το ένα το χειρότερο των χειροτέρων και το άλλο γίνεται το καλύτερο των καλύτεροτέρων. Δηλαδή, μπήκαμε οι ίδιοι όπως έχουμε ξαναμπεί σε, μια, σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι της πολιτικής ορθότητας στο οποίο υιοθετούμε κάτι ως κακό που έχει έρθει όμως έξω από μας ως κακό. Δηλαδή λέμε είναι κακό πράγμα να λέμε λάθρομετανάστες γιατί γιατί το χρησιμοποιούν οι φασίστες, το λαθρομετανάστες, ενώ το λάθρο είναι κρυφά, σιγά, τι έγινε. Είναι κακό να μας λένε ότι είμαστε ένα από τα δύο άκρα, γιατί μας καταγγέλουν οι άλλοι ότι είναι κακά τα άκρα. Όχι, φάτε, εγώ θα τους έλεγα. Εγώ είμαι ένα άκρο και μου αρέσει που είμαι εκεί. Είμαι το καλό άκρο. Τι να κάνουμε δηλαδή, γιατί δεν και καλά, αφού εμείς δεν είναι, δεν είναι αυτό που προσδιοριζόμαστε στο κέντρο. Είτε ανήκουμε στο φάσμα αρχική, αριστερά, δεξιά κέντρο, δεν ανήκουμε, είτε όμως είμαστε αναρχικοί, πάλι δεν ανήκουμε αφού τοποθετούμαστε εκτός από του φάσματος. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτή την πρεμούρα, ναι, φέρε το βιο άκρο. Το θέμα είναι ότι αυتي, το αδύναμο σημείο της θεωρίας αυτής είναι πως φοβόμαστε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε Μία βία με την οποία δεν ταυτιζόμαστε, στη μια περίπτωση, με πούμε το Μάου που είπε ο Γιώργο ή το Στάλινγκ ή που και αυτό απανγείται πολύ εύκολα, ή ένα δεύτερο, ότι να μην ταυτιστούμε γενικώ με τη βία. Ε, δεν γίνεται όμω, πρέπει να, να, το, να το λέμε εμεί. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για τη βία, να αφήνουμε να μιλάει για τη βία στο δημόσιο λόγο ο Νίκο Ξιδάκη στην καθημερινή μόνο. Και να το υπερασπίζετε με παρουσία, ότι ξέρετε δεν υπάρχει. Ε, Βία γενικά, καλή και κακή βία. Είναι ένα αυτό. Εγώ θέλω να σχολιάσω αυτό που σου άρεσε και εσένα και με δεν μου αρέσει και Εγώ θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι τη Χρισής είναι οι τελευταίοι με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε, όπως πρώτη προτελευταίοι είναι η δεξοί, οι βασιλικοί, μετά είναι, ξέρω εγώ, οι φινελαίοι, τι εννοώ. Ότι πολιτική δουλειά ξεκινά να κάνει με αυτόν που νιώθει μια μεγαλύτερη όσμωση. Όχι με αυτό με τον οποίο ε, διαφωνεί σε όλα. Προφανώ ένα ιδεατό α πούμε πολιτικό σύμπαν, στο οποίο μπορεί στο οποίο μπορείς να μιλήσει με όλου και έχει και τον άπειρο χρόνο να αφιερώσει, με όλου πρέπει να κάνει δουλειά. Όλε οι μελέτε δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική καταγωγή. Εάν δεν είναι το 100% είναι το 80%-85%. Δεν είναι τυχαίο ποια κόμματα χάσανε εκλογική δύναμη και ανέβηκε η Χρυσή Αυγή. Εξαφανίστηκε το λαός και έχασε ένα κομμάτι του ποσοστού της του μόνιμου, η Νέα Δημοκρατία. Άμα αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αυτό που λείπει από τη δεξιά παράταξη είναι αυτό που έχει η Χρυσή Αυγή. Τι να κάνουμε, έτσι. Γιατί δηλαδή με αυτού θα πρέπει και καλά να κάνουμε πολιτική δουλειά. Να κάνουμε, αλλά να κάνουμε πρώτα με τους άλλους που είναι λίγο πιο κοντά μας. Mm. Και ισχύστηκε να βγει στο πέρα μου. Ωρίστε. ισχύστηκε στο πέρα μου. Ναι, είναι ένα τοπικό φαινόμενο όμως, έτσι. Επειδή θα κλείσουμε, πες και εσύ. Ναι, okay, okay. Ε, καταρχήν σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο και από την εισήγησή μου, είπα ότι το πρώτο βήμα είναι ότι ψάχνεις... Του συμμάχου σου και το δεύτερο είναι το πώ προσεγγίζεις σε κομμάτι προβληματισμού το πώ προσεγγίζουμε του ψηφοφόρου τη Χρυσή Αυγή. Θέλοντα και εμεί, όχι θέλοντα και εμεί, προφανώ, το πρώτο βασικό είναι να βρει του συμμάχου σου που είναι ταγμένοι αντιφασίστε ή έχουν αντιφασιστικά συναισθήματα για να τα πάρει αυτά και να τα προωθήσει και να τον καλέσει να δώσει μάχη μαζί σου. Σε παρέμβαση όμω στην κοινωνία θα βρει και τον άνθρωπο που ψήφισε Χρυσή Αυγή. Τι θα του πει, είσαι <Και> <μαζί με> το και αλτού μαζί με τον Ρουπακιά. Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει αυτό πράδυο, δηλαδή. Ωραία. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι το 8 με 10% του κόσμου θεωρούμε ότι είναι ήδη φασίστες, Πάμε να πολεμήσουμε για το άλλο 90% και αφήνουμε αυτό το 10% να γυρνάει τριγύρω, να μιλάει σε κόσμο και να βλέπει ότι η αντίθετη πρόταση και αυτό που έχουν να του προτείνουν. Μάλλον οι άλλοι, οι αντίθετοι άνθρωποι τη Χρυσή Αυγή, είναι αυτοί που του λένε ότι γάμιεσαι. Συγγνώμη <συγνώμη> <συγνώμη> για την εκφράση μου που ξέφυγε. Είσαι <συγνώμη> φασίστα. Ψήφισε δολοφόνου. Δεν είσαι δολοφόνο. Ψήφισε ανθρώπου που λένε αυτό. Αυτό και αυτό δεν είναι καθόλου αντισυστημική και δεν πρέπει να του ξαναψηφίσει. Το αν του κλείσει στην πόρτα σημαίνει ότι του έχει βάλει η αδυνάμει να είναι εχθροί και θα είναι οι πρώτοι που, αν όντω η Χρυσή γίνεται αντιφασιστικό κίνημα, γιατί συμφωνώ ότι δεν είναι κίνημα, αλλά είναι μια μαζικότητα, θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν να υπερασπιστούν. Και όταν αρχίζει να αποκτά τέτοια δυναμική, δεν θα είναι 300 οι αυτοί που πήγαν να κλάψουν για τον Ιχαλογιάκο που το συλλάβαινε, θα είναι και αυτό το 10% Πώς... και το αφήνει έρμε στου φασίστε. Γιατί είσαι πολύ καθαρό και έχει πολύ καθαρά χέρια και δεν θέλει να πλαχτεί μαζί του και δεν θέλει να πλακεί με τα σκατά. Με Καμή Εντάξει, Αντώνη, τώρα Το δούμε την κουβέντα μετά να γίνει. Γιατί yeah. έχει γίνει πιο φιλική κουβέντα. Yeah. Okay. Να σα τα πούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. <σταλεί> Εδώ υπάρχει και μία λέξη θα μείνει. Ναι, ναι.